Για... Το θέατρο της Κυριακής Στο τρίτο Είπα ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη <συμίλια> Στην εποψηνή μας εκπομπή θα ακούσουμε το έργο του George Κεσέρλινγκ Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα. Η ηχογράφηση έγινε το 1995 για την εκπομπή Θεατρική Βραδιά. Θεατρική Βραδιά Δαντέλα, του Τζότζεφ Κέσελριγγ. Σε μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Παύλου Μάτεση. <Κι> Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται η ηθοποιοί. Νέλη Αγγελίδου. Βασίλη Ρίσβα. Γιώργο Λέφα. Ακίνδυνο Γκίκα. Ντίνα Κόνστα. Σοφία Καγαρελίδου, Κώστας Σπυρόπουλο. Γιώργος Σουξέ. Νίκο Μπουσδούκο. Πάμπης Γιοτόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης Πιάνο παίζει η Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα, Ρύθμιση ήχου, Δημήτρης Πουλόπουλος Παραγωγή, Δημήτρης Φραγκουδάκης Σκηνοθεσία, Κοραής Δαμάτης Η αδερφούλα μου η Μάρτα Και εγώ όλη την εβδομάδα Εξονυχίζαμε το κηρυγμά σε Δεσιμότατε Ούτε δύο χρόνια καλά καλά δεν έχετε στην ενορία μας Και αφομοιώσατε το πνεύμα του Μπρούκλιν Καλοσύνη σας δεσποινείς πριουστέ Εμείς βλέπετε από πεδούλε εδώ Δίπρα στην εκκλησία μεγαλώσαμε Δύο τάφι μας φορίζουν Δέντι έπεσε πάλι Μην ανησυχείτε δεσιμότατε Πάντα έτσι κατεβαίνει με πέσιμο. Από εδώ ο Τέντι, ο ανυψιό μα. Παρότι εγώ προσωπικώ εξεντήμησα ω πλάον βαρισίμαντο τα διαβουλεύσει μου με τον Αρχιεπίσκοπο τη Νέα Γιώργη, το πρόβλημα είναι ότι δεν ενθυμούμε. Τον έχω γνωρίσει ή πρόκειται. Ε, πρόκειται γρυσό μου, πρόκειται προσεχώ. Τέντι, άσε τα μπισκότα Αν δεν να δεις η ταντά σου Ευχαρίστως, Ταντά, <laughs> μα δεν είναι κάπως μεγάλος για... <laughs> μεγάλος βρίσκεται Ο Τέντι είναι μόλις 42 ετών Πλύν στην κατάστασή του Εννοείται, μία ταντά χρειάζεται Και ποια δέχτηκε να κάνει Α, ένας παλιστής, συνταξιούχος, τον φρονιματίζει Αχ, ας ελπίσουμε πω αυτός ο νέος πόλεμος δεν θα μας φέρει πάλι σε δύσκολη θέση. Πολύ συχνά πάω να πιστέψω πως αυτός ο, ο κύριος Χίτλερ ε, δεν θα πρέπει να είναι πολύ χριστιανός. Αχ, αυτή η Ευρώπη μας προκαλεί να της προκαλέσουμε και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πόσο μας ταλαιπωρεί εμάς τους Αμερικανούς γιατί να μην είναι σε άλλο πλανήτη. Ευρώπη! Ναι, ναι, τέντυ, ναι. Η Ιαπωνία, ναι, ναι, ε, βέβαια Τάντι Μην τα προσάπτουμε όλα στην Ευρώπη Και μην ακούσω υπενιγμό για τη διόρυγα του Πάναμα Όπως θέλεις, Χρυσό μου Αλλά και εγώ να μην ξανακούσω υπενιγμό για πόλεμο εδώ μέσα Ναι ε, Ακόμα λίγο τσάι, εδεσιμότητα Ευχαριστώ, όχι άλλο Όντω, ο πόλεμο και τα εγκλήματά του είναι τόσο ξένα με το περιβάλλον εδώ Oh, βασιλεύει η Γαλήνη εδώ Ειδικώς εδώ μέσα Οι χαρές του παλιού χρυσού καιρού φωλιάζουν στο σπίτι σας Είναι το παλαιότερο σπίτι της περιοχής Και το αφήσαμε άθικτο όπως το έκτισε και το επίπλωσο παππούς ο Μπρίωστερ Χωρίς πρόοδους και αμαρτίε. Εκτός από το ηλεκτρικό Και αυτό το ανάβουμε όσο μπορούμε αραιότερα Το ηλεκτρικό ήταν επιθυμία του Μόρτιμερ Φυσικά κατανοώ από σα ακούω, ο ανιψιός ο Μόρτιμερ Κινείται και εργάζεται όχι υπό το φως του Θεού Αλλά με το φως της ηλεκτρικής εταιρίας. Α, oh, τον Καψερούλη, ναι Άμα είσαι θεατρικός κριτικός Μηρέα δουλεύεις τη νύχτα Αχ, oh, δεσιμότατε Ελπίζω δεν αποδοκιμάζετε τον Μόρτιμερ Βεβαίως, είναι νέος ηθικός Αλλά αυτό το θέατρο. <laughs> Βλέπετε η κορούλα σας Γνώρισε τον ανιψιό μας εδώ Σπίτι μας η Μάρθε και εγώ έχουμε την ευθύνη Όχι, και... όχι, είναι έξοχος νέος, οφείλω να το παραδεχτώ Πλην αδυνατό να σας το αποκρύψω Παρακολουθώ αυτή μεταξύ ανυψιού σα και κόρης μου οικειότητα Με κάποιο τρόμο Για ένα και μόνο λόγο, Δεσποινή Σάμπη Ξέρω, υπονοείται το στομάχι του... Υπονοώ τον ατυχή δεσμό του ανιψιού σας με το θέατρο Το θέατρο, ε, μα όχι δεσιμότατε Ο Μόρτιμερ δημοσιογράφος είναι Και γράφει για το θέατρο μόνο επειδή η εφημερίδα του Το γνωρίζω Δεσποινισάπη, το γνωρίζω ε, Ο Μόρτιμερ το απεχθάνεται το θέατρο Ελάτε Βέβαια, δεν έχετε προσέξει που γράφει όλο κακές κριτικές <Τοχει> λέτε να είναι Βάστε κύριε πρόφη! Σπέρα, δε σφυνίστη Α, ναι, φοραύλω, α! Τι επόμενε, ο Ήρθαμε για τα παιχνίδια Α, ah, μάλιστα Ομολογώ, η αστυνομία της περιφέρειας μας επιτελεί θεάρες των έργων με αυτά τα χαλασμένα παιχνίδια Τα περισυλλέγετε, τα διορθώνετε και τα μοιράζετε στα άπορα παιδάκια Μπράβο σας Α, ah, έτσι περνάει και μας η ώρα μας Άμα δεν έχεις βάρδια κάθεσαι στο τμήμα και... Τέντυ, να φέρεις το κουτί με τα παιχνίδια σου μάλιστα. Τα παλιά και ε, πώ είναι σήμερα, κυρία Μπρόφι, ξέρετε δυσιμότητα, ήταν σοβαρά άρρωστη. Mm. Πνευμονία! Πάτει, mm. καημένη. Ε, Πάει καλύτερα! Λίγο αδύναμη ακόμη. Ε, θα σα βάλω λίγο ζωμό βοδινό, να τη πάτε. Μα θε τι ε, κάνετε τόσα για μα. Φρέσκο φρέσκο Τώρα μόλις η Μάρτα πηγαίνει λίγο και στον καημένο τον κύριο Μπενίτζη Με συγχωρείτε Άμα βάλουν μπροστά θεάρεστη πράξη δεσποσίνες Δεν τις σταματάς που μακάει Σκέψου Δεν τις νοιάζει ούτε ποιον ψηφίζει. Κύριε Πρόεδρε Κύριε Πρόεδρε Είχες δώσει το λόγο τη προέδρική σου τιμή να μην το ξαναγάνισε το! <Ρε> Μα θα καλέσω το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει παράδοση πολεμικού υλικού! Ξέρετε, παλιά βάλαγε προσκλητήριο στι τρει τα χαράματα. Η γειτονιά ξεσηκώθηκε. Θέλανε να κάνουν εμήνυση. Και τώρα ακόμη το φοβούνται λιγάκι. <Ρε> Είναι ακίνδυνο. Πάλι καλά. Πάλι καλά λέτε! που το κόλλησε να γίνει Ρούσβελτ σκεφτείτε να του τη βίλωνε να γίνει Αρκαπόουν κρίμα όμως τέτοια οικογένεια να βγάλει παιδί βλαμμένο και ο πατέρας του αδερφός των κοριτσκών βλαμμένος ήτανε λένε και ο παππούς του Τέντι και αυτούν οι βίλες ήτανε λάσκες παραβώς που έκανε ένα εκατομμύριο δολάρια ένα εκατομμύριο εδώ στο Μπρούκλιν βρέμβαια Εφευρέτη! Ανακάλυψε λέει ένα φάρμακο και είχε την πατέντα. Κάτι σαν πρακτικό λένε. Τι ηγατέρε του πάντω τις εξασφάλισε όβια. Και να πεις πω ξοδεύουν για τον εαυτό του. Για τις αγαθοεργίες τους είμαι ενήμερο. Αλλά ξέρετε όλα. Μία δόση ψάχναμε τα ίχνη ενός γέλου. Λοιπόν, ξέρετε πως το σπίτι εδώ είναι δηλωμένο ότι νοικιάζονται δωμάτια? Μην νομίζετε πω πραγματικά αν κάζουν δωμάτια. Α, μπα, μπα, Αλλά όποιο φουκαρά περάσει από εδώ για δωμάτιο, φεύγει με το στομάχι γεμάτο και ένα χαρτζιλικάκι στην τσέπη. Ε, το έχουν μέσα του να βοηθάει. κρίμα που παρέμειναν ανήμφευτε. Θα πρέπει να είχαν πολλά αθέλγητρα, ψυχικά τουλάχιστον. Αυτέ, να παντρευτούν. Με τόσε αγαθοεργίε, ευκαιρίσανε, λέτε, να παντρευτούν. Σκέψου ή άλλη Η Λεσπινής Μάρθα Άρα και η Λεσπινής Μάρθα Ο μα τι ωραία έκπληξη Καλησπέρα Λεσπινής Μπριούστε Τι κάνετε κύριε Ευρώφη Εδεσιμότατε πως είστε Εσείς πέρασα για τα παιχνίδια Πήγε ο Τέτη να τα φέρει Μάρτα μου γύρισες Πώς ήταν ο κύριος Μπενίτσκι Δυστυχώς, χρυσί μου Ήταν και ο γιατρός εκεί Το πρωί θα τον ακροτηριάσει Λες να επιτρέψει να παραβρεθούμε Μπα, του το ζήτησα κι εγώ Αλλά ο κανονισμός της κλινικής Μα προς τι να περάσετε τη δοκιμασία Ο ζωμός, κύριε μπρόφι Αλλά να τον φύξει ζεστό-ζεστό Εγώ έγινε σας Ορίστε παιχνίδια που μας πουβάλισε ο κύριος Τέτη Μπράβο κύριε Πρόεδρε. Άντε να πηγαίνω Και χίλια ευχαριστώ Παρακαλώ παρακαλώ Να πηγαίνω κι εγώ Πριν σύγκεται δεσιμότατε Εφαρρος Εκμορφήσατε το χειρό η σκάλα είναι πάντα το ύψο μας Έχετε δοκιμάσει ποτέ να τον πείσετε Πως δεν είναι ο Ρούσβελτ Α, πα, πα, πα, πα, Αφού ο Ρούσβελτ του πάει Τέλος πάντων Αφού είναι ήσυχο και προπαντός Αφού εσείς έχετε την ησυχία σα Βάλτε τον να τα υπογράψει Τι είναι αυτά ο εδεσιμότατο τακτοποίησε τι απαραίτητε διατυπώσει για να δεχθούν τον Τέντι στο θεραπευτήριο. Οι κοιλάδε ευτυχία. Όχι, όταν εμεί οι δυο θα έχουμε φύγει πια από τον κόσμο. Μα γιατί από τώρα. Καλύτερα να είναι έτοιμα. Εάν ο κύριο βουληθεί να σα καλέσει κοντά του εκτό προγράμματο, ποιο θα πείσει τον Τέντι να υπογράψει. Τα χαρτιά θα παραδοθούν στον κύριο Γουίδερσποουν, το διευθυντή τη ευτυχισμένη κοιλάδο. Αύριο μεθαύριο, μάλιστα, θα περάσει να γνωρίσει τον Τέντι. Ε, το κανόνισε δεσιμότατος Να φεύγω κι εγώ <laughs> Να μας χαιρετήσετε την Ελένη Και μην κατακρίνετε τόσο το Μάρτιμερ Θυσιάζετε Αν δεν ήταν αυτός θεατρικός κριτικός ε, Θα ήταν κάποιος άλλος Πήρατε τσάι Μα δεν είναι μάλλον αργά για τσάι Πολύ <laughs> Και το δείπνο θα το σερβίρουμε επίσης αργά μα τι έγινε τέντι πλησίασε έκτακτο ανακοινοθέν αναχωρίζια Παναμά θα ανοίξει καινούρια τάφρος στη διόρυγα αποτρόπαιον πρέπει να έτοιμα στο κατεπιχόντος Αβί τώρα που έλειφα ναι χρυσόμου ε, δεν μπορούσα να σε περιμένω Δεν ήξερα πότε θα γυρίσεις Έπειτα από στιγμή σε στιγμή Περίμενε και τον Εδεσιμότατο Και μόνη σου Ολομόναχη Μην ανησυχείς Τα βγάλα πέρα έκτακτα Αχ, Δεν κρατιέμαι θα κατέβω τώρα Ο, Όχι όχι δεν Δεν με έπαιρνε η ώρα Και πού Μάλβα <χει> Διάριξε μια ματιά στην κασέλα <χει> Oh oh Elaine. Αν βίβει, τι μου κάνετε. Ο πατέρα. Μόλι έφυγε, δεν τον απάντησε. Όχι, πήρα το μονοπάτι μέσα από το νεκροταφείο. Ο Μόρτιμερ δεν ήρθε ακόμα. Όχι, πουλάκι μου. Αχ, καλά, δώσαμε ραντεβού εδώ. Δεν σα πειράζει να τον περιμένω, ε. Πρέπει να κάνουμε παρατήρηση σε αυτό το παιδί. Κοίταξε, Τρόπε. Καλή τραωπή Όταν ένας κύριος προσκαλεί μια νέα να βγουν Πάει και την παίρνει από το σπίτι της <laughs> Για το Θεό μην το αγριέψετε Ξέρετε τι κουραγίου χρειάζεται Να φλερτάρεις κοπέλα Με σε εμπρεσβητέδες <laughs> Όχι, όχι, <laughs> να του μιλήσουμε Τι θα λέει το κορίτσι με την ατσαλιά μας Τέτοια ώρα και το σεβίσιο του τσαλιού Ακόμα δεν το σηκώσαμε Άδει, Αφησέται στον νεροχύτη και τα πλένουμε μαζί όταν φύγουν τα παιδιά Όπου να ανεθάρθει ο Μόρτιμερ Να πέταχτω να καληνυχτήσω τον πατέρα Νάτος Γεια σου Ελέην Γεια σου Τι μου κάνεις διαμάρθα αμάρθα Άντι Ο Μόρτιμερ Διακριτική ηθία Μόλι μας δει πάει τσίφ στην κουζίνα Εσύ για που το έβαλες Σπίτι ε, να πω στον πατέρα να μην με περιμένει Μην μου πεις επειδή ακόμα το έθιμο της ειδικής καλής κόρης <χωχέ> ε, ε, ε, ε, ε Μην με μη τσιμπάς Σχιλίες, επιστρέφουν Καλησπέρα, μόρτι με Καλώς την τη μου, την κούκλα μου, την άμπη <χωχέ> μου Πώς είσαι καρδούλα μου Κούκλος Και από ό,τι βλέπω και εσύ είσαι μια κούκλα Ποιο κούκλα από χτες Χτες είχε έρθει Σε βλέπουμε συχνά τώρα, τώρα. μπράβο Άμπι, τελειώσαμε στην κουζίνα ε, ε, <laughs> Τα φιτζάνια του τσαγιού oh, Να και τα πιατάκια <laughs> Εσείς εσείς καθίστε Μην αναπληθείτε καθόλου Τί χρυσές θείες Σε άφησαν ελεύθερο Τι χρυσες αισθίε. σε αφησαν ελευθερο τι ελεύθερο! δεν καταλαβαίνω Και πότε καταλάβες εσύ Τόσο υπονόμηνο σου κάνω Για να με φιλήσεις <laughs> Αφού δεν με αφήνεις, θα σε φιλήσω Επίτιδες και να με φιλήσεις με τον Ζόρε Μόνο τον πισσινό μου πιάνεις Από υπονοούμενα δεν παίρνεις χαμπάρι εσύ. Τα δικά σου δεν παίρνω χαμπάρι Επειδή του λείπει φαντασία Ένα φιλί πάντω το αξίζελα μου <σκυλίξε> <σκυλίξε> <σκυλίξε> Για παπαδοπούλα είσαι αρκετά ξευγαλμένη <σκυλίξε> Ποιο κόρη μου στα δασκάλεψε αυτά ah, Στην εκκλησία mm. Τα κόρια της χοροδία. <laughs> ah, και αφού περί ο λόγος Να ειδοποιήσω τον μπαμπά Πως απόψε θα εργήσουμε Μάλιστα Πες του μπαμπά απόψε να κοιμηθεί και να μην σε περιμένει ah, Αυτό ξεχασέ το Πρώτο γάμο μόνο φιλή ah, Για πιο βαθιά θέματα Μετά το γάμο Ωραία oh, yeah. Τηλεφωνώ στην εφημερίδα να βάλουν αγγελία του γάμου μας Ναι mm. Αγγελίε έχει δει πολλέ ο μπαμπάς, γάμους, όμως... Καλά παραδίνομαι. Όλα τακτικά, νόμιμα και λοιπά. Με παπά, Στεφάνη και μπαμπά, αλλά με έναν όρο. Ο γάμος σε ένα μήνα το αργότερο. <Καισαι> <Καισαι> αγάπη μου, αγάπη μου, τρέχω να το πω στον πατέρα. Να κλείσει και η νερομηνία. Όχι, μην κλείσει ακόμα. <Καισαι> πρώτα να δούμε τι πρεμιέρε έχουμε. <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> <Καισαι> Πώ είστε κύριε Πρόεδρε. Έχω σιώσει, ευχαριστώ. Πώ είναι το έθνο. Εσεί όμω στο πλευρό σα. Ναι, το γνωρίζω. Γεια σα, Τέντι. Η νέα, η διάδοχο του αλβανικού θρόνου, Θηρεσία. <laughs> Χάρηκα για τη γνωριμία. Η Αλβανία δεν βρίσκεται νοτίω του Παναμά. Όπου <laughs> <χάρηκα> <χάρηκα> θέλετε εσεί κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, ίσω τη συναντήσω. Πηγαίνω. Για πού κύριε Πρόεδρε. Για Παναμά! Ο Παναμάς είναι το υπόγειο Κατεβαίνει κάτω και σκυλάκου στη διόρυγα του Παναμά Του φέρνει σε πολύ γλυκά ο, ο Τέντι πάντα ήταν ο πιο καλός μου αδελφό. Ο πιο καλός Μα πώς το δε έρχεσαι? Ο Τέντι, εγώ και ένας ακόμη, ο Τζόναθαν Ιδέα δεν είχα Οι θείες δεν έχουν αναφέρει ποτέ Ο Ιωνάθαν αποτελεί θέμα που αποφεύγουμε και να δείξουμε Έφυγε πολύ μικρός από τον Μπρούκλιν Για να τα πούμε πιο καθαρά του εζητήθηκε να φύγει oh. Ο Τζόναθαν είναι από εκείνα τα παιδάκια που το αγαπημένο τους παιχνίδι είναι να τσακώνουν σκουλίκια και να τα στα δύο με τα δοντάκια τους oh. Oh. Ε, και, και τι απόγεινε Δεν ξέρω, δεν ξέρω oh, Δεν αναργήσατε εσύ <laughs> <laughs> Φεύγουμε, Φιτσάμπι θα πετάω πρώτα μέχρι το σπίτι. Όταν βγαίνω μαζί σου, Μορτ Ο πατέρας πάντο μου διαβάζει ένα ευχέλαιο. Θα γυρίσω μέσω ε. Θα κόψω μέσα από το νεκροταπείο. Θα σε περιμένω ενθάδε. Έτοιμος να σε συνοδεύσω και διαμέσου ποταμών ζώντος ύδατος. Oh, Μορτ Πρώτη φορά σε ακούω να φράση από τη βίβλο <laughs> Αχ, στη τι καλό σου έκανε αυτή η παρέα με την Ελένη; ε, Μια και μου το θύμισες, <laughs> ζήτησα την Ελένη σε γάμο Α, αλήθεια, <laughs> Μάρθα, Μάρθα Τρέχια, τρέχια, ο Μόρτιμερ Και η Ελένη έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου Αμοιβαία, <laughs> <laughs> <laughs> Μόρτιμερ Εμείς κάτι είχαμε μυριστεί και... Να το. Η Χρυσού, τι λέει, την ικανοποίησα. Κοιτάξτε έξω από το παράθυρο στον νεκροταφείο να δείτε. Αν κρίνουμε από τον τρόπο που σαλτάρει πάνω από του μάλλον την ικανοποίησα. Ε, λοιπόν, θα ανοίξω μια μπουκάλα κρασί. Αχώ σκέφτομαι πω όλα στην τραπεζαρία μα. <χρυσή> Πάω στην κουζίνα να κλάψω από ευτυχία. Α, απόψε με τη μνηστή σου δίπλα σου θα πρέπει και το έργο να είναι Πώς το λένε. Πτώματα χωρίς δολοφόνο. Α, σε καλό τους. Πάω, πάω να βοηθήσω τη Μάρθα. Πάντα τα σπάει αυτή η κοπέρα στον νεροχήτη. όταν είναι φιλισραίνη. Ακούν πτώματα. Α. Μόλις ανοίξει η αυλέα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα πτώμα. Ακού πτώμα με την πρώτη. Και μάλιστα σε μπαούλο. Κάτι σαν αυτή εδώ την γκασέλα. Ο πρωταγωνιστής... Ανοίγει αφηρημένα να, όπως εγώ ανοίγω εδώ τώρα την κασέλα και τι βλέπει μέσα. Τι βλέπω. Πτώμα και στη δική μας την κασέλα. <Τι> δεν μπορεί, ονειρεύομαι. <Τι> Μα καθόλου δεν ονειρεύομαι. Πτώμα τη καλυμμένη τη θεία με την κασέλα. Και μετά σου λέω, Τέντι θε... Θιάβη ΘΙάβει! Κρυσό μου! Κάλα μεσέλα! μεσέλα. Ναι, Θα ήρθες! Ναι. Κάθισε! Ναι. Όχι στην κασέλα! Ε, με, με βολεύει <συσίλυν> ε, στα ρευματικά μου! Εκείνη, εκείνη την αίτηση για να πάει ο τέτης στο άσυλο. Ε ναι, μάτια μου! κανονίστηκαν όλα! Ορίστηκε τα χαρτιά! Η αίτησες και τα λοιπά! Είναι στο μπουφέ! Δε μένει παρά να υπογράψει ο τέντης! Να, να υπογράψει τώρα! Τώρα, τα ανανάει έτσι! Μα τραπέζει τρώνε! Αφιαμάρεια ήρθε! Γνωρίζει! Ορίστε! Μην ακουμπά τα πιάτα στην κασέλα! Τα χαρτιά. Πάρτα, φέρτα τον Τέντι. Φέρτα τον Τέντι. Να υπογράψει αμέσω. Έτσι λέει και ο Εδεσιμότατος. Να, να τα υπογράψεις τώρα. Ε, δεν είναι και τόσο επίγον. Και <κυρίζει> <κυρίζει> άμα καταπιαστεί αυτός με δυόρυγα δεν ακούει που μακάρι. Ο Τέντι <κυρίζει> θα κουβαληθεί στην κοιλάδα τη ευτυχία τώρα. Από... Όχι καλέ απόψε, μετά το θάνατο. <κυρίζει> τώρα αμέσω. Ούτε στη γμήμη να αργούμε. Μόρτιμερ, απορώ με τι καρδιά το λε. Αυτό είναι αποφασισμένο. Απ' παπ' πα, πα, Όσο ζούμε, δεν χωρίζουμε από το παιδί. Ακούστε εδώ, φίλε μου, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχω να σα πω ένα φοβερά άσχημο νέο. Άσε το τραπέζι, ποιο θα φάει! Όμω μη χάνουμε την ψυχραιμία μα, ε, ωραία. Ξέρετε, δεν αποφασίσαμε να περιορίσουμε τον Τέτοι γιατί τον θεωρούσαμε κίνδυνο. Μα είναι. Ήταν! Γι' αυτό πρέπει να μπει στην κοιλάδα τη ευτυχία. Επιγόντω! Μόρτιμερ. Όλους διόλου απροσδοκήτος Εζήλεψες τον Τέντι Τον αδερφού σου Θα το μάθετε θα το μάθετε τι τώρα τι μετά Ο Τέντι σκότωσε άνθρωπο Έλα καημένο παιδί κι εσύ Έλα καημένο παιδί Εκεί στην κασέλα έχει πτώμα Ένα πτώμα Ναι χρυσό μου αυτό το ξέρουμε Το ξέρετε Μα φυσικά χρυσό μου παιδί Αλλά τι σχέση έχει ο Τέντι Και τώρα που σε κατησυχάσαμε, Μάψα τα σκέφτε όλα αυτά έτσι μικρό μου Ξέχασε τον κύριο που είδες εκεί μέσα Να ξεχάσω ε, Πού να φανταστούμε πως θα γινώσω ένα λιγάκι αδιάκριτος Αυτός εκεί μέσα Πώς το λένε Χόσκινς Το μόνο που ξέρουμε Α ναι ναι είναι δόγματος μεθοδιστών Το μόνο που ξέρετε Καλά Και τι θέλει εκεί μέσα Τι έπαθε Πέθανε Φιτσαμάρθα, φιτσαμάρθα, κανείς δεν τρελάθηκε να διαλέξει κασέλα για να πεθάνει. Μα όχι βέβαια. Όταν μπήκε στην κασέλα είχε πεθάνει. Ναι, αλλά πώς. Α, Μόρτιμερ γίνεσαι κουτσομπόλης. Ο καημένος ο κύριος πέθανε γιατί ήπιε λίγο κρασί με δηλητήριο. Και τι γύρευε το δηλητήριο στο κρασί. Ξέρει, προτιμάμε να το βάλουμε στο κρασί, δεν αλλάζει και τη γεύση. Στο τσάι αφήνει μια μυρωδιά. Εσύ το βάλατε στο κρασί. Αμέ, Και έβαλα τον κύριο Χόσλι στην κασέλα επειδή περίμενα τον εδεσιμότα. Α, oh, δηλαδή ήξερε τι είχε κάνει. Δεν ήθελε να δει το τόμα ο Χάρπερ. Στην ώρα του τσαγιού. Oh. Έλλειψη ρετροφή. Oh. Και τώρα που τα ξέρει ώρα λυσμώνει Στο κάτω-κάτω, η Μάρθα και εγώ μπορούμε να έχουμε τα μικρά μα μυστικά. <laughs> Νομίζω, Μάρθα. Και προπαντός ούτε λέξη στην ελέην Δώσ' μου τυπογραφείο Άνεγο είτε Εσείς είσαι Τι σου είπα Ότι πάω στις στήρες μου Δηλαδή είμαι εδώ Δεν ονειρεύομαι Η τσαμάτα, η τάμπη Για, για έλατε μέσα Καθίστε τι θα κάνουμε τώρα. Για ελάτε εδώ. Τι θα κάνουμε. Για πέστε μου, τι θα κάνουμε. Για τι πράγμα, Χρυσό μου Έχει ένα κουφάρι στην κασέλα. Ε, όχι και κουφάρι. Ο κύριο Χώστα. Μα δεν μπορώ να σα παραδώσω στην αστυνομία. Τι διάλογο θα κάνουμε τώρα. Μόρτιμερ, τι παλιόλογα είναι αυτά. Μα τι μου στενοχωριέσαι, αφού σου είπαμε. Μη σε νοιάζει για τίποτα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλα μου, Χρυσή. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλου. Μόρτιμερ, θα σε επιπλήξω. Δεν είσαι μικρό παιδί πια. Σύνελθε. Να συνέλθω, αλλά ο κύριο Μόσκιν εκεί χρυσό μου. Όπω τέλειο λέγεται. Δεν μπορείτε να τον κρατήσετε εδώ μέσα. Ούτε και το έχουμε σκοπό, χρυσό μου. Αυτό έλειπε. Ο Τέντ είναι στο υπόγειο και το ετοιμάζει το λάκκο του. Μάρθα, ένα πυρούνι λύπη. Δηλαδή θα θάψετε το κύριο Μόσκιν κάτω στο υπόγειο. Βέβαια, χρυσό μου. Θα τον βάλουμε στο υπόγειο μαζί με του άλλου. Δεν μπορείτε να το θάψετε άλλου. Ναι. Του άλλου, του μα. Όταν λέτε άλλου, δηλαδή μια στιγμή, εννοείται άλλου. Εκτό από τούτον, άλλου! Μα βέβαια. Μια στιγμή. Ο... Όλοι μαζί μας κάνουν έντεκα. Σωστά, μη... Όχι, καλή μου. Με το σημερινό έχουμε δώδεκα. Με συγχωρείτε, Καπούλα, μου αλλά ασφάλει. Με αυτόν 11. Μα όχι, Μάρθα μου επιμένω, γιατί θυμάμαι. Μόλι εμπίκει ο κύριο Χώστιγκ, είπα μέσα μου. Με αυτόν συμπληρώνουμε την πρώτη μα ντουζίνη. Ο πρώτο δεν πιάνεται. Α, εγώ τον λογαριάζω. Και έτσι κλείνουμε μια δωδεκάτα. Εμπρό, εμπρό, ναι. Εσύ α, α, α, κα, κα, καλά που με Ε τέλο πάντων καλά θα τσακωθούμε τώρα Όσοι και να είναι όλοι στο υπογειό μα. είναι <συσοφί> Άκου σε πήρα Ο, Όχι εσύ με Βέβαια, <συσοφί> Άκου θέλω με δέμο μια χάρη Αποκλείεται να το απόψε να έρθω στο θεατρό Άμα σου λέω αποκλείεται <συσοφί> Να στείλεις τον τζόρτ Έφυγε από τις δώδεκα ψάξε να το βρει. Άτσι να δούμε Δώδεκα Μάλιστα Κατά την άποψη τη Άμπη Πρέπει να περιλάβουμε και τον πρώτο για πέστε μου τώρα Ποιο ήταν ο πρώτο στη Μάρθα ε, Ο κύριος Μίτζελι, δόγμα βαπτιστών Εγώ επιμένω, ο πρώτος δεν μας ανήκει Ο θανατό του ήταν τυχαίο. Η Μάρθα το λέει επειδή ο κύριος Μίτζελι πέθανε χωρίς τη δική μας σύμπραξη Ξέρεις, είχε έρθει να νοικιάσει το δωμάτιο Ελικιωμένο άνθρωπάκι, ο μόναχο στον κόσμο Οι δικοί του, οι φίλοι του είχαν πεθάνει όλοι Είχε μείνει σαν την καλαμινιά. Σου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Και μόλι έπαθε τη συγκοπή του και έμεινε ξερό, εκεί. Εκκινά. Να. να, σε αυτή την καρέκλα που κάθεσε εσύ τώρα, Μόρτιμε. Ά, ήταν τόσο γαλήνιο. Αχ, μάρθε, θυμάσαι. Ε... Και πήραμε επιτόπου την απόφαση. Όπου περνούσε από το χέρι μα να χαρίσουμε τη γαλήνη και σε άλλα έρημα γεροντάκια, θα το κάναμε. Και έμεινε τέζα μπροστά στα μάτια σα. Μποπόλα mm. χτάρα που πήρατε. Εμεί. Βάχρυσούλη μου, Ίσα ίσα μα θύμισε τα παιδικά μα χρόνια. Όταν ζούσε ο παππούς σου, ποτέ δεν μα έλειπαν από το σπίτι ένα-δυο πτώματα. Ο Τέντι είχε αρχίσει το σκάψιμο του Παναμά και μόλι αντίκρισε τον κύριο Μίτσελη, τον πήρε για θύμα του κίτρινου πυρετού. Και όταν πεθαίνει από κίτρινο πυρετό, πρέπει να θάβεσαι αμέσω. Και όλοι μαζί τον κουβαλίσαμε στον Παναμά και τον ανταφιάσαμε. Κατάλαβε λοιπόν, κουτούλι. μην ανησυχεί. Ξέρουμε εμεί, έχουμε πείρα. Δηλαδή έτσι άρχισε. Με αυτόν που σα έμεινε ξερό. Φυσικά. ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο είχε παίξει η τύχη. Και επειδή δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την τύχη, γι' αυτό. Θυμάσαι κάτι, βάζαμε διτετήριο στο εργαστήρι του παππού, ξεχασμένα στα ράφια από χρόνια. <laughs> Και ξέρει το μεράκι τη Μάρτα με την αγυρική. Όλο σπεσιαλιτέ καρόνι έχω χρυσό μου την αναλογία για ένα κιλό τσέρικου φοξηλιάς παίρνεις μια κουταλιά της σούπας αρσενικό προσθέτεις μισή κουταλιά στριχνίνι βάζεις και μια ιδέα υδροκιάνιο Ανώνια ε. <laughs> Για να ξέρεις Ένας από του καλεσμένου μας Πρόφτασε μάλιστα να πει Τι θαύμα γεύση Εμένα με περιμένει η κουζίνα <laughs> Πάω Κρίμα που δεν θα μείνει το να φάμε μαζί Απόψε θα δοκιμάσουμε μια νέα σπεσιαλιτέ μου Κι άλλοι Λοιπόν χρυσούλη μου Σε αφήνω να ρεμβάσεις Να ρεμβάσω να ρεμβάσω Παρέτσα με ένα πτωματάκι στην κασέλα δεν ονειρεύομαι, γι' Όχι, εκεί είναι Θρονιάστηκε, στην κασέ Κίτα αυτό Μαστουρωμένος Είναι κυμπασμένος Εγώ στο μεταξύ λοιπόν θυμάω στο παράθυρο ανοιχτό Με την κασέλα ορθά ανοιχτη Το πτώμα ορθά Τι λέω μωρέ Κλείσε βλάκα το παράθυρο και το πτώμα Πιέσαι λίγο κρασί να συνέβεις Κρασί, όχι κρασί Πώς από εδώ Μη μου τρώνεις λετρία μου Ο πατέρας κάτι κατάλαβε Κι έτσι του τα είπα όλα. Είδα και έπαθε να ξεφύγω. Μπράβο, άντε τώρα σπίτι, Ελένη, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο. Α, αύριο! Μα αφού κάθε μέρα σε παίρνω αύριο τηλέφωνο. Τι και... θέατρο απόψε. Δεν πάμε. <σκοίλυ> Μα γιατί. Ελένη, κάτι έγινε και δεν Εί... Μόρτι Μόρτιμε! Σε απέλησαν. Όχι, όχι, δεν με απέλησαν. <σκοίλυ> Μα τι έχει. Νομίζω μπορεί να μου πει. να μπορούσα να σου πει. Μα εμεί εδώ για γάμο. Γάμο? Ξέχασες, πριν ένα τέταρτο με ζήτησε! Εγώ! καλά, καλά, ισχύει ακόμη για την ώρα και τώρα δρόμο γιατί το σπίτι ελέγχει... Είμαι αποσχολημένος, είμαι αποσχολημένος. Μα τι μας βρόχνεις! Ακούω εδώ! Θα μπορείς τη μια στιγμή να με ζητάσει γάμον και την άλλη με πετάσεις! Δεν σε πετάω έξω, μου Δεν ξεκουμπήσω τώρα, δεν σε παρακαλώ. Όχι! Καθόλου δεν θα ξεκουμπήσω επιτέλου! Εκτό αν μου εξηγήσεις! Άου! Άσε μου το χέρι μου, το στραφόλι ξέρε! Εμπρός! Άλες, είσαι! Βάζα μια στιγμή, γιατί κάτι κρατάω! Το χέρι μου πλατά, αφισέ το! Άλ, ε, μια στιγμή! Κι ε, έτσι, λέει, ακούς, σελαβεύω, εις υπέρ πλάσμα, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω μια υπόθεση. Άδες, πείτε σου και περιμένει τη τηλεφωνήμα μου! Δεν σου πάει να μου κάνεις το σκληρό, αντα... Όταν παντρευτούμε, και βρεθούν μπροστά μου εμπόδια, και θα μα νύχα να τα Και μόλι <Και Και> να σου λέω, ε. όταν Άντε παντρευτούμε, ελπίζω να φύγησαν οι ικανός! Ελέη! Ελέη! Ελέη! Μόλις τι έπαθε, τώρα, κι έφυγε. Εγώ έκανα να της μιλήσω. Όχι, σε άλλο μιλούσα. Σε ποιο μιλούσα. Σ' έβαλε εδώ, αυτή την κασέλα, τσακίστηκα. Όχι με την κασέλα, με άλλο μιλούσα. Με... Μα... Α, ναι... Τηρέφνη μιλούσα, ναι. Αν... Αν... Εμπρός, έκρισε. Εμπρός, εμπρός, εμπρός, μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Πόρτα είναι χρυσό μου, άσε, άσε, το ανοίξω εγώ. Α, χαίρετε, κύριε, ε, περάστε. Νοικιάζεται ένα δωμάτιο. Ποιο είναι άμπη, να νικάρει καλή μου. Μάλιστα κύριε, ε, δεν μπερνάτε μέσα. Είσαστε η νοικοκύρα. Ε, μάλιστα η δεσφυνή Μπριούστερ και από εδώ η αδερφούλα μου. Ε, δεσφυνή Μπριούστερ και αυτή. Εμένα με λένε Γκίμπ. Δεν κάθεστε, ε, μα συγχωρείτε για το τραπέζι, ετοιμάζαμε για δείπνο. Ναι, δώσουμε πάλι τον άλλο αρ κέντρο. Αρτ τι. Ε, ναι, καλά, συγγνώμη, λάθος, συγγνώμη Μπορώ να δω το δωμάτιο Δεν κάθεστε λίγο να γνωριστούμε λιγάκι Αν δεν μου κάνει το δωμάτιο, τι τη θέλουμε τη γνωριμία Ντόπιος είστε, μπλουκλινέζος Από πουθενά δεν είμαι, ζω σε ξενοδοχείο, σκέτη θλίψη Ευρώς, κέντρο, ευρώ Η οικογένειά σας, ντόπια Ποια οικογένεια Ολομόναχο λοιπόν Ναι Οπότε Μάρθα Την Καράφα λοιπόν, εδώ θα βρείτε αυτό που σας λείπει Καθίστε, καθίστε, σας παρακαλώ Ναι, έλα, αλ, έλα, αλ Αν το να πάω στο θέατρο απόψε Ποιο το είστε Πρέσβητεριανός είμαι, δηλαδή ήμουνα Μα τι θέλει ο δόκτρος εσύ στη Χαβάη Τόση φασαρία έχετε εδώ μέσα πάντα Όχι, όχι, δεν μένει μαζί μας ο κύριος à, άκου, άκου, άλ, άλλο Έλα, μακού, ναι, άλλο, άλλο μου ήρθε μια ιδέα Τι θα έλεγε για το κριτήριο εκείνο, εκείνο τον έξινο, ναι Εκείνο που δεν το ναι, ναι, περιμένω Να δούμε το δωμάτιο αν θέλετε Είναι πάνω, δεν θα δοκιμάσετε το κρασί μα πριν ανεβούμε Δεν πίνω εγώ Το φτιάχνουμε μόνοι μας Ξέρετε... Είναι τσέρι από άνθη κουφοξιλιάς. Ξέρει κουφοξιλιάς. Έχω να το δοκιμάσω από μικρό παιδί. Ευχαριστώ. Έφυγε. Γιατί. Πώς. Εγώ του έδωσα άδεια. Έχετε κουφοξιλιές δικές σας. Το κημητήριο είναι γεμάτο. Όχι σου λένε. Καθόλου δεν έχω πει. Να σας πω, είναι ύπνος και φαγητό μαζί Το συζητάμε αυτό Πρώτα όμως πρέπει να μας πείτε τη γνώμη σας για το κρασί μας Καλά, σε κλείνω Ναι, κλείνω Ένα ποτό θα το δεχόμουν τώρα πως και τι ah. ah. Μα αυτό cacca the me tu cresci Gibbs <laughs> Μπράβο σου Μπράβο σου Μπράβο σου Του μας ονέδιωξες Τώρα μας τα γάλασε όλα Δεν είναι σωστά αυτά που κάνετε Πώς να το εξηγήσω Εκτός που θα απαγορεύει ο νόμου Χρύζει και γενικό Μπορεί και να παρεξηγηθείτε Ο κόσμος δεν θα καταλάβει Να Αυτός δεν κατάλαβε Ανήν Κάναμε σφάλμα που το είπαμε του Μόρτιμερ. Πώς να σας το εξηγήσω. Ορίστε, αποκτήσατε για πολύ κακή έξι. Μόρτιμερ, εμείς ποτέ δεν επιχειρήσαμε να σχολιάσουμε τα γούστα σου. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εσύ παρεμβαίνεις στα δικά μας τα χώμη. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία λοιπόν, θα πάω. Θα, θα πάω, θα μείνω μόνο στην πρώτη πράξη. Κοίτα μας άλλο. Πάλι θέλω μια κάρεια όπως έλα. Να βρει τον Ομπράιν. Ναι, ναι, ναι, το διηγηγόρο. Στείλω στο θέατρο να με βρει, έτσι. Έτσι, εγώ ξεκινάω. Ναι, ξεκινάω, φεύγω. Δυστυχώ... Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, μου, πρέπει να πάω στο θέατρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πριν φύγω όμω, θέλω να μου ορκιστείτε κάτι. Να ακούσουμε. Μια πολύ μικρή χάρη. Τι θέλει να κάνουμε. Να μην κάνετε τίποτα. Αυτό. Να μην κάνετε τίποτα. Να μην πει κανά, αφήσετε, στο σπίτι. Και να αφήσετε τον κύριο Χόσκιν εκεί που βρίσκεται. Γιατί? Στο μεταξύ, εγώ κάτι θα σκεφτώ. Το ξέρετε πω θα σκάσω αν πάθετε τίποτα. Ε Μα! Τι να πάθουμε! Τέλο πάντων! Να μου την κάνετε αυτή τη χάρη ή όχι! Ξέρει, κανονίζαμε να ψάρουμε του ύμνου πρωτού φάμε. Ήμνου! Βεβαιότατα ύμνου! Μπορούσαμε, νομίζει, να ενταφιάσουμε τον κύριο Χόσκιν. Χωρί να του ψάρουμε ολόκληρη την νεκρόσιμη ακολουθία των μεθοδιστών. Ήταν. Στο είπαμε αυτό ο μεθοδιστή. Δεν μπορείτε να την αναβάλλετε ώστε να γυρίσω. Χάρα Δεν ψάλλεις κι εσύ μαζί μας Πώς Πώς Τι χαρά Μόρτι μερδονιώσεις μια ανάταση Να θυμηθείς μόνο Μάρθα Τι γλυκά έψελνε όταν ήταν στην εκκλησία παιδάκι Πριν χοντρίνει η φωνή του Κι εσείς να θυμόσαστε μόνο αυτό δεν θα μπάσετε κανένα στο σπίτι όσο θα λείπω Στο λόγο της τιμής σας α, Τώρα κοίταξε Ο Μάρθα τώρα είναι συνεργάτης μας Μπορούμε να του το υποσχεθούμε Στο λόγο της τιμής μας α, Γυρίζω αμέσως Πού είναι τα χαρτιά του Τέντυ ε, πού, πού, πού είναι τα χαρτιά α, α, Τα βρήκα λοιπόν, Τα βρήκα Γυρίζω με τον δικηγόρο Με δικηγόρο πως αλλαγμένος δεν ήταν απόψε ο Μόρτιμερ ανάψε τα χέρια ε, φυσικό είναι τις κουρτίνες τι νομίζεις φταίει οι αραβόνε πάντα φέρνουν να ταραχει στους άντρες αυτό πια είναι κανόνας σβήσε και το ηλεκτρικό μπράβο άντι θα χρειαστούμε άλλη μια σύνοψη για το Μόρτιμερ υπάρχει μια στο δωματιό μου Πάω να βάλω την καλή μου την και την καρφίτσα της μητέρας. Ο, η πόρτα. Πάω εγώ να ανοίξω χρυσό μου. Αντί, είπαμε στο μόρτιμερ δεν θα ανοίξουμε σε κανέναν. Ποιος λες θα είναι. Κοίταξε με τρόπο. Από τα κουρτινάκια. Μια στιγμή θα σου πω εγώ. Είναι δύο άντρες Άγνωστοι Πρώτη φορά τους βλέπω Είσαι βέντε ή Ένα αυτοκίνητο στη γωνιά Δικό τους θα είναι Στάσου, στάσου να δω κι εγώ Να κάνουμε ό,τι δεν αμπουσιάζουμε Εδώ στη γωνία Στο κεφαλόσκαλο Βλέπεις τίποτα Δύο κύριοι Επιμένουν Αγενείς! Κοίτα, κοίτα, κοίτα! Ο ένας μάσκα φοράει. Μάσκα, λες! Μοιάζει με αυτόν στο σινεμά, ντε! Το Φραγκιστάιν! Τον Μπόρις Καρλόφ! Αχ! Ανοίξανε το τζαμάνι! Αχ! Παίρνω μέσα! Αχ! Μην μη μιλά! Μην μιλά! Σε μέσα, δόκτορ Α, το πατρικό μου σπίτι Όταν ήμουν παιδί δεν έβλεπα την ώρα να φύγω Τώρα δεν βλέπω την ώρα να ξαναμπώ Ζώνη Ωραία κρυψόνα εδώ Από τι μυρίζα με το σώι μου Μάλλον μένει ακόμη εδώ Τι είστε Τι ζητάτε εδώ Τι βλέπω, η θεία μου, η Άμπη oh. Α, και η θίτσα μου, η Μάρθα Είμαι ο Τζόναθαν Να φύγετε από το σπίτι μας Είμαι ο Ιωνάθαν Ο σα ο Ιωνάθαν Αυτά να τα πείτε αλλού Ξέρουμε πολύ καλά τον ανυψιό μας Αφήστε τις ψευτιές Και να φύγετε αμέσως από εδώ μέσα Αφού είμαι ο Ιωνάθαν Και από εδώ ο δόκτορ Άινστάιν Ποιος είσαστε Ο ανυψιός μας μια φορά δεν είσαστε Φόρασε ακόμη βρε Το δαχτυλίδι με τη γρανάτα ε, Που είχε αγοράσει η γιαγιά στην Αγγ η διαμάρτα πάντα με την ψυχή κολαρίνα για να κρύβει το σημάδι στο λαιμό από τότε που σέκαψε ο παππού με το υδροχλώριο. Η φωνή του μοιάζει με τον Τσόρναφαν. Τι έπαθες δυστύχημα. Όχι, Α, η, η φάτσα μου. Ο γιατρός από εδώ φταίει. Ο γιατρό, ο δόκτωρ είναι χειρούργο, αισθητικό. Με μια επέμβαση σου αλλάζει το μύτρο Άμπι Θυμάσαι που πήγα το μικρό στο σινεμά Και είδα έναν ηθοποιό που με έκανε να τρομάξω Αυτό το πρόσωπο είχε Κάλμα Ζώνη, κάλμα Μη <lifesières> τρομάζετε μαντάμ, δεν είναι τίποτα Μέσα σε πέντε χρόνια Εγώ έχω μεταποιήσει το πρόσωπο του Ζώνη τρεις φορές Εγώ λίγω wow, προσεκώς Χαρίζω νέο πρόσωπο εις τον Ζώνη Ξέρετε, πρωτού τον εγχειρήσω Είχα δει και εγώ εκείνη την ταινία Και όταν κάνω εγχειρήσεις Πίνω λίγο mm. Mm. Το βλέπεις mm. Mm. ε; <laughs> Βλέπεις <laughs> τη ζημιά μου έκανες Το σόι μου το ίδιο Η δική μου Ζώνη τώρα mm. είσαι σπίτι, σπίτι σου Σπίτι σου, σπιτάκι σου mm. Τι να σας πω Όλο για σας μιλούσε Η κουβέντα του ήταν Μπρούκλιν Το σπίτι σας Οι χρυσές του θίτσες Σε γνωρίζουν τώρα Ζώνη <laughs> Το γνωρίζατε ε? το Μιλήστε του πέστε τούτο. Αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, Τζόναθαν, ω ευπαρέστη, τι έκανε που έμενε. Ε, Αγγλία, Δυτική Αφρική, Αυστραλία. Τα τελευταία πέντε χρόνια στο Σικάγο μαζί με το γιατρό από εδώ. Ο γιατρό και εγώ είχαμε δεσμευτεί σε κάποιο ίδρυμα. Αλήθεια, είχαμε πάει και εμεί στο Σικάγο, στην Διεθνή Έκθεση. Το Σικάγο εμείς δεν το είδαμε σχεδόν καθόλου Έκανε τρομερή ζεύτη Και είμαστε συνεχώς κλεισμένες μέσα το Σικάγο ε, Και εμείς όλο μέσα είμαστε κλεισμένοι Βρε, βρε, βρε, βρε, βρε Πώς χαίρομαι που γυρίζω στο Μπρούκλιν Α, και εσείς οι δύο Να μην σα ματιάσω Όσο πάτε και μην Ακριβώ Ακριβώς όπως σας άφησα Γλυκύτατες, αφράτες Και ο αγαπητό Στέντη Πώς είναι. Τώρα πια θα πολιτεύεται πλέον. Ε. Α, ο, ο Τέντι είναι ο μικρός μου αδερφούλης γιατρέ. Το είχε βάλει σκοπό να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τέντι είναι πολύ καλά. καθώ και ο Μόρτιμερ. Ναι, ο Μόρτιμερ. Για τον Μόρτιμερ είμαι ενημερος. Είδα και τη φάτσα του στην εφημερίδα που δουλεύει. Και έχω και κάθε λόγο να πιστεύω πω τελικά έγινε αυτό που περιμέναμε. Ένα μεγάλο καθήκιο. Mm. Εμείς τον Μόρτμερ τον αγαπάμε πολύ Αυτά Λοιπόν Ιωανάθων Σε ευχαριστούμε για την επίσκεψη Χαρήκαμε που σε ξανά είδαμε και ε, να, να είσαι καλά Θεία Μάρθα να είσαι καλά Αχ αχ αχ, αχ Σπίτι μου σπιτάκι μου Α, Πολύ σοφή κουβέντα λοιπόν Μάρθα η κατσαρόλα είναι στη φωτιά μη φουσκώσει μας συγχωρείς μια στιγμή, Τζόναθαν Δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ Εκτός αν φύγεις τώρα αμέσως Άμπι, να κλειδώσω την καράφα Και έρχομαι κι εγώ, χρυσή μου ε, Πάω στην κουζίνα, παιδιά Και τώρα, Ζόλυ, πού τραβάμε Η αστυνομία μας έχει πάρει από πίσω Πού τη βρήκε τη φωτογραφία σου Πρέπει να σε γυρίσω αμέσω μόλι βολευτούμε στο σπίτι και να βρούμε και μια καλή κρυψόνα για τον κύριο Σπενάλτζο. Ε, εκείνο το το μάρι θα σκεφτόμαστε τώρα. Ζώνη, αλλά μπορεί να μα κάψει αυτό Με παρατάζουμε τον κύριο Σπενάλτζο, σου. Μα δεν μπορούμε να παρατήσουμε ένα κουφάρι στη σχάρα του άμαξου. Γιατί να το σκοτώσει, Να Στο μάθει άλλη σαν... φορά, να μάθει άλλη φορά να με λέει Μπορί Καρλόφ. Ήσυχα, Ζώνη. Ορίστε, ορίστε τα έργα σου. Ορίστε, ντόκτορ, βλέπει. ήσυχα, Ζώνη, να βρούμε μια καλή κρυψόνα και θα σε τεκτοποιήσω αμέσω. Απόψε ζώνη να φάω πρώτα Τρέμουν τα χέρια μου Τζόναθαν ευχαριστούμε που μας την Και μπείτε στον κόπο να περάσει να μας δεις Όμως θα θυμάσαι Επειδή η συμβίωσή μας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερος ευτυχής Ούτε για σένα αλλά ούτε και για μας Γι' αυτό αποφασίσαμε Καλύτερα να μας πεις αντίο <ς <ς <ς> <ς> Ε Μάρθα συμφωνείς Τι μου Μπορώ να πω ότι αισθήματά σας με αφήνουν Ξέρω σα δικαιολογώ, σας δικαιολογώ. Ε, Τώρα δεν με νοιάζει για μένα Αλλά για τον δόκτορ Τον δοκτόρα τον καημένο που Θα τον απογοητεύσω Εμένα ε, Εσένα, εσένα. Ε, Του είχα τάξει ξέρετε Όταν περάσουμε από Μπρούκλιν ε, Όσο και βιαστικοί να είμαστε Θα τον έφερα να δοκιμάσει Φαΐ mm. από τα χεράκια της Θίτσας Μάρθας Μυστυχώς δεν περιμέναμε καλεσμένους Άμπι έχει μείνει λίγο ψητό τη κατσαρόλα. Ψητό <συλό> τη κατσαρόλα? Λέω αυτό τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Θίτσα Μάρτα. Ευχαριστώ. Θα μείνουμε για το δείπνο. Αφού είναι έτσι, να μην αργούμε, λοιπόν. Μερσή Θίτσα. Θίτσα. Τζόναθαν, αν θέλετε να φρεσκαριστείτε, Μπορείς να χρησιμοποιήσει το λουτρό στο παλιό εργαστήριο του παππού. Υπάρχει ακόμα? Όπω το άφησε. Εγώ να δώσω ένα χεράκι στη Μάρθα Μια και όλοι μας βιαζόμαστε Ωραία Θα φάμε τουλάχιστον Το, το εργαστήριο του παππού Τέλειο, τέλειο χειρουργείο δόκτορ Που δεν είναι δικό μας Άμα με φτιάξει. Εδώ μπορούμε να κάνουμε περιουσία Το εργαστήριο Ναι το εργαστήριο Και για θάλαμο τη Σοφίτα Εδώ κι αν έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του δόκτωρ. Το Brooklyn Καπούτ τι λε, Ε, δεν το ξέρει στο Brooklyn. Δεν το ξέρει. Στο Brooklyn, ένα στου δύο κατοίκου έχει ανάγκη από καινούριο πρόσωπο. Ναι, αλλά αυτοί Ένας ένα στου δύο που λε είναι όλοι φυλακοί. Α, πα, πα, πα, πα. είναι φυλακοί, Ελάχιστη Αχ, Ζώνη, πάλι όνειρα κάνει. Αφού δεν μα θέλουν εδώ. Μα κάλεσαν για δείπνο ή όχι. Καλά για το δείπνο. Μετά όμω. Τα μετά είναι δική μου δουλειά. Μα τι μου λες τώρα Το σπίτι είναι γεννημένο για ορμητήριο δικό μας Και με τις θύε μου για βιτρίνα Αχ που τέτοια τύχη Τέτοιο ήσυχο αρχοντό σπίτο Και οι θήτσε σου Μπορεί <laughs> καθώς πρέπει κυρίες Αχ ήσυχο μέρο Πολύ ήσυχος Σαν όνειρο μου φαίνεται Μα γι' αυτό το διάλεξα δόκτορ Το κύριο κομφόρ για μας Είναι αυτή η ισχύα Oh, it? Λοιπόν, φίτσε μου. Στο Σικάγο έλυσα πέντε χρόνια ξέχαστα. Μπράβο, Τζόναθαν, μπράβο. Μόνο που με την κουβέντα ξεχαστήκαμε και να μην σε κρατούμε άλλο. Α, η γνωριμία με τον Δόκτωρ Άινσταϊν στο Λονδίνο άλλαξε θα μπορούσε να πω εντελώ την πορεία τη ζωή μου. Ε, ήμουν στην Νότιο Αφρική, θυμάσαι. Πραγματικό, τότε σου είχα κάνει πολύ ωραία δουλειά, Ζώνη. Όταν βγάλαμε του επιδέσμου είχε αλλάξει τόσο πολύ που η νοσοκόμμα αναγκάστηκε να μου τον συστήσει. Εγώ λέω να μου το ξαναφτιάξει αυτό το πρόσωπο γιατρέ Ναι τώρα δεν έχει φόβο Λοιπόν να μην σα κρατούμε άλλο Θα θέλετε πια και να πάτε στη δουλειά σας Χρήσες μου φίες Είμαι τόσο φουλαρισμένος από την αμβροσία σας Που μου είναι αδύνατο να κουνήσω δακτυλάκι Ναι ωραίο σπίτι ωραίο Αφρικά oh, oh, τι βρήκες, Τέντυ Τη βιογραφία μου Να, να η φωτογραφία που σας έλεγα στρατηγέ μου Εδώ είμαστε αμφότεροι Ο πρόεδρος Ρούσβελτ μετά του στρατηγού Γκέταλς στα στενά τη Κουλέμπρα Αυτός εδώ είμαι εγώ και αυτός εσείς Κοίτα πόσο έχω αλλάξει Ναι, ναι, επόμενον Η φωτογραφία αυτή δεν έχει πάρθει ακόμη Διότι δεν έχουμε αρχίσει η στην Κουλέμπρα Προς το παρόν ετοιμάζουμε τα ορίγματα και τώρα, στρατηγέ, θα έρθετε μαζί μου στον Παναμά, όπου και θα επιθεωρήσουμε την καινούργια ταυτόχρονη... Όχι, Τέντι, όχι Παναμά. Αφήστε άλλη φορά. Ο Παναμά πέφτει μακριά. <laughs> Αστιότητε. Ε, κάτω στο υπόγειο βρίσκεται. Στο υπόγειο. Τον αφήνουμε να σκάβει τη διόρυγα του Παναμά στο υπόγειό μα. Στρατηγέ, κετάζ! Ω πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και ω ανώτερό σα, σα διατάσσω να με συνοδεύσετε στο Παναμά. Τέντι! Δε σκαλνίδε και τράβα για ύπνο. Παρακαλώ. Με ποιον ομιλώ. Με τον πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Για ύπνο γρήγορα. <laughs> ο Φραγκλίνο. Πρίτσ που είσαι ο Φραγκλίνο εσύ. Πρώτα πρώτα, με σας δεν έχω γνωριστεί κύριε. Θα σας γνωρίσω αργότερα. Είναι ο αδερφό ο Τζόναθαν μάτια μου. Έχει αλλάξει το πρόσωπό του. <laughs> Α! Δηλαδή κυβδηλοπροσωπεία. Και πιο καλά να πας τέντη στο κρεβατάκι σου Ο Τζόναθαν και ο φίλος του πρέπει να γυρίσουν στο ξενοδοχείο τους Εντάξει, εντάξει κύριε Πρόεδρε Πάμε για Παναμά Φρίγι, φρίγι Ακολουθήστε με στρατή ε! Φορέστε και αυτή την κάσκα Πάμε σε τροπικά μέρη Θα σας χρειαστεί Λάλε Θεία άντλη μου Οφείλω να αποκαταστήσω μια παρανόηση Μίλησε για το ξενοδοχείο μας δεν έχουμε ξενοδοχείο. Ήρθαμε κατευθείαν εδώ. Λυπάμαι, Τζόναθαν. Αδυνατούμε να σα φιλοξενήσουμε. Ο γιατρό και εγώ χρειαζόμαστε ένα μέρο να κοιμηθούμε. Έχετε το προνόμιο να φιλοξενείτε μία προσωπικότητα. Τον δόκτωρο Αϊνστάιν. Ακόμη δεν έχετε εκτιμήσει δεόντω την αξία του. Σύντομα όμω θα έχετε την ευκαιρία. Σε λίγε μέρε θα με κοιτάτε και δεν θα με γνωρίζετε. Δεν είναι δυνατό να σε εγχειρήσει εδώ μέσα. Όταν αργαναθούμε οι δυο μα Θα εγκυνιάσουμε τις εργασίες μας α, Ξέχασα να σας πω Το εργαστήριο του παππού Αποφασίσαμε να το κάνουμε χειρουργείο α... Και ελπίζουμε να μας πνίξουν οι δουλειέ. Τζόναθαν, Δεν θα επιτρέψουμε να τα βάλει στο σπίτι Αυτό σε νοσοκομείο Πάμε πάμε πάνω Μάρθα Τζόνι hey, Κατώ στο υπόλοιο Τζόλι! Ξέρει τι είναι στο Ε, hey. Ο Παναμάς Ποιο πάνε μας. Ότι πρέπει για τον κύριο Σπενάλτζο Ο Τέντια έσκαψε ένα λάκκο δύο επί ενάμψη ε, Εδώ κάτω Λες και το ξέρω πώ θα φέρνω τον κύριο Σπενάλτζο Α, Αυτή είναι φιλοξενία <laughs> <laughs> Ωραία, ωραία Θα του γίνει και μάθημα ε. Οι αγαπητέ μου θίε ε. Θα ζουν με ένα πτώμα στο υπόγειό τους <laughs> Πώς θα το πάσουμε μέσα Λοιπόν, θα παρακάρουμε το αμάξι κάτω από το παράθυρο Ανάμεσα στο σπίτι και στο νεκροταφεί και όταν θα τη στείλουμε για ύπνο Μπάζουμε τον κύριο Σπενάλτζο από το παράθυρο Τζόντα θα <laughs> είναι έτοιμο το δωματιό σα. Ε, δεν τα αφήνω στο δρόμο το αμάξι ε, Μην με γραψεί η τροχέα ε. ε, Πάμε εδώ τώρα Άντε Άντε, τι κάνουμε τώρα Κατά πρώτον Δεν θα τους δεχτούμε εδώ μέσα παραπάνω από μια νύχτα Τι θα πού για μας οι γείτονε Άμα δεχόμαστε άτομα που μάλλον μούτρο έρχονται Και μάλλον μούτρο φεύγουν Τι θα κάνουμε για τον κύριο κ Κύριο Χόσκης Ναι βέβαια Και σε τι άβολη θέση Καλύτερα να τον μεταφέρει ο Τέντι <στοντ' να φύγει> ο <στοντ' ν> <στοντ'> στο υπόγειο μέσος Άμπι Εγώ τον Τζόναθα δεν τον καλώ στην κυρία <στοντ'> Αυτό του έλευε Θα περιμένουμε να κινηθούν Και θα κατεβούμε να τελειώσουμε το μυστήριο Ο στρατηγός Κέταλς Με συνεφάρει Γιατί Βιώργα Λέει τα μέτρα ούτε παραγγελία να ήταν Τέντι Τέντι κι άλλο κρούσμα κίτρινου πυρέτου Τι μου λέτε Κοπο, μεγάλο πλήγμα για το στρατικό Τότε καλύτερα να μην μάθει τίποτα θα πλήγωθεί Αποκρίνεται; Είναι ο τομέας του Θα γραφτεί στην αναφορά Τέντι πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό Ναι Κρατικό μυστικό Ναι ναι κρατικό μυστικό Το λόγο σου Τι αμνόητη ερώτηση Έχετε το λόγο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να με κάψουνε τα 12 ευαγγελία. Μου. Τώρα, πώ θα κάνουμε καμφλάζα. Εσύ, Τέντι, ξαναπα κάτω. Εγώ κάνω συσκότηση. Mm -hmm. Εσύ θα ανηδεί και θα κατεβάσεις το θύμα στη διόρυγα. Και εμεί θα κατεβούμε αργότερα να ψάλουμε την ακολουθία. <laughs> Μπορείτε να ανακοινώσετε ότι ο Πρόεδρο θα εκφωνήσει λογίδριον. Και πού είναι το ροφκαράζο. Μέσα στην καστέλα. Mm -hmm. Είναι επιδημία φαίνεται Πρώτα δεν είχαμε κίτρινο πυρετό Κατ' έρχομαι Ώσπου να αποκοιμηθούν ο Τζόναθαν και ο γιατρό, Εμείς θα ντυθούμε για την κηδεία Άμπι Το ξέρεις. Εγώ ούτε που είδα τον κύριο Χόσκινς Μπασε καλό σου Μα βέβαια έλειπε. Καλά καλά έλα να τον τώρα Λοιπόν, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου κακός στην Επάνση Για μεθοδιστής μάλιστα καθόλου κακός Μα θα βλέπω Να να βάμε υπόσχε ένα φω. Μπα, έτσι όπως είναι κάτω από το παράθυρο η κασέλα Μπαίνει θα γκαράδα Θα είναι πιο ρομαντικό Έχει και μια μελαγχολική έκφραση Τώρα, τώρα να σου ανοίξω την κασέλα να... Το παράθυρο άνοιξε <θυψη> εγώ, εγώ, εγώ, είμαι, τις κάνετε εδώ. Ξε, κλείσαι, κλείσαι να Jonathan, Jonathan. έχει πόρτα το σπίτι. Είπα να κουβαλήσω τα μπαγκάζια. Ε θα πάσουμε τα μπαγκάζια στο παράθυρο, είναι πιο κοντά. Ε εδώ απ' έξω, έχω νε, δίπω, εδώ. Ε ε έλα, έλα, έλα. Τζόναθαν, το περιμένει. Για είναι Σβέλτα για ύπνο Σα ίσα που εσεί θα είστε κουρασμένοι Άλλωστε εμεί ποτέ δεν κοιμόμαστε νωρίς Χιτσάμπι, άκουσες Γρήγορα για ύπνο Έτσι, έλα, έλα Έτσι όλοι πάμε για ύπνο Μα τι στέξει τη θιάμπι Έλα, έλα σου λέω πάνω Ενεβαίνω. Ανεβαίνω, αναβαίνω αμέσως Στο υπόγειο τα φώτα είναι αναμένα Αντε θεία Μάρθα, Τα γκάζει, πάτα γκάζει Τα φώτα Χιτσάμπι, Υψόμετρο αυτός ο Ποναμάς Επιτρέπεται ο πρόεδρο πρόεδρος Να λαχανιάσει Μα πού πήγανε Γιατί σκότος Καλώς Το δρόμο μέχρι την Εδώ η κασέλα Αυτό που πασπατεύω σκοτος Καλός. το θύμα Α. προφανώς Λες να κολλήσω κι εγώ κύτρυνο πίρτο Αποκλείεται Πρόεδρος και δει Αμερικανός να κολλήσει κίτρινο Βαρίζ Βαρίζ ουκαράς Έλα έλα Αμωμή Εν Παναμά Αλληλούια Αναψίχα Τα σπίτια Τα σπίρτα δώτε Θέλω να σκοτωθώ Λοιπόν, εγώ ανοίγω παράθυρο, εσύ μου τον πετάς μέσα Όχι, είναι βαρύς ο κύριο Πενάτσο Εσύ έξω, εσύ μου τον πετάς Καλά, καλά, καλά Άμα σου βαρέσω, άνοιξε Και δρόμο για Πανάμα Ωραία Σπίρτο, να ανάψω Που άφησε τα σπίρτα Αχ, παιδί Τζολί, πέφτω! Σπίρτα, να τα, να να στην τσέπη, ωραία, ωραία, κασέλα. δεν ανοιχτή. Α! Τζολί, Κάτσε Τζολί! Oh! Sta na pouvi. Ah na na na. Attends la taxi, attends taxi. Dou dou Δεσποινή Σάμπη Θεία Μάρθα Ποιος είναι Εσύ Τέντυ Ένα φως Ανάψτε φως Εσείς ποια είστε Είμαι Ελένη Χάρπερ ...ητώνισα. Τι θέλετε εδώ ε, Πέρασα να δω τα κορίτσια Δε διαλέξατε κατάλληλη στιγμή Για βίζιτα δεσποινής <στοί> Δόκτωρ, Ο κύριος Πενάλτζο απουσιάζει. <στοί> νομίζω ότι θα έπρεπε να μου εξηγήσετε Τη δουλειά έχετε εσεί εδώ μέσα Σημαίνει να μένουμε εδώ Πού είναι η Άμπι και η Μάρθα Τι τους κάνατε Καλύτερα να συστηθούμε Από δω ο δόκτορ Άινσταϊν Δόκτορ Άινσταϊν Διαπρεπής χειρουργός Και λίγα κυφακύρης Δόκτορ Μου κλίνεις το μάτι Ώρας είναι να μου πείτε πως Εσείς είστε ο Μπορίσκαρ Είμαι Είμαι ο Ιονάθαν Μπιούσπερ Ποιο ο... Ο... ο Ιωνάθαν; Βλέπω σας μίλησαν για μένα Ναι Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα. Και τι σα είπαν, Ότι Ότι υπάρχει και άλλο αδερφός Ο Τζόναθαν, αυτό μόνο. Ά. Λοιπόν, τώρα εξηγούνται όλα. Αφού έμαθα ποιο είστε, ε. ε, ε Α ξαναγυρίσουμε στο σπίτι. Εξηγούνται όλα. Oh. Τι εννοείται. Ξ... Γιατί μπήκατε εδώ μέσα. Τέτοια ώρα. Μιλήστε. πως κάποιος τριγυρνόφερε στο σπίτι ύποπτα αλλά φέρετε πως εσείς θα είσαι... Σας φάνηκε, σας φάνηκε, είπατε πως καποιο τριγυρνόφερε στο σπίτι ύποπτα Μάλιστα! Δεν είσαι σταν Δικό σα είναι το αμάξι Είδατε κανένα στο αμάξι Άου! Γιατρέ! Άσε μου το χέρι! Γιατρέ! δεν γίνονται οδεκτοί στην κυρία! Μόνο η οικογένεια! Τέτοι! μίλησε! Του φόβου του ποια είναι! Είναι η πριγκίπισσα του αλβανικού θρόνου. Εεεε, φορά! Γιατρέ! Γιατρέ! Ισυχία! Γιατρέ το μαντίλ, γιατρέ! Βούλο έτσι στο στόμα, γιατρέ! Έλα! Έλα! Γιατρέ, α το υπογείω. Σβέλτα! Σβέλτα! Μα είναι βαριά η δε σπινή. Καθόλου. Μεταφέρεται εύκολα. Λοιπόν, μεταφέρε την κάτω κι άντε, άντε θα σου κλείσω εγώ την πόρτα Μα τι συμβαίνει, τι γίνεται κάτω, Άμπι, τι έγινε, τι, τι κάνεις εκεί Πιάσαμε ένα διαρρήκτη, γυρίστε στα δωμάτια σας καλέσουμε την αστυνομία Την κάλεσαμε εμείς, γυρίστε στα δωμάτια σας είπα, μ' ακούσατε Μόρτη με, γιατί μας άφησες μόνας Γι' αυτό βάλατε πλεράζες Τι τρέχει, τι συμβαίνει Μόρτινες Γιατί μάμιζες μόνη Μα τι συμβαίνει Μόνι μου, διέλφυγε Ποιος είναι αυτός, τι ζητάτε από την μνηστή μου κύριε Ελένη, τι έπαθε Είδα τον Παναμό με τα μάτια μου, που ήσουν Στο θέατρο, Γραϊν Κινιόλ Αυτός πις είναι, αυτό έργο που έβλεπα είναι Αυτός είναι ο σου, ο Τζόναθαν Και από εδώ ο δόκτορ Αϊ Ξέρω πως δεν βλέπω εφιάλτη, αλλά μήπω μπορείτε να μου πείτε τι βλέπω. Εσείς γιατί στα μάτρα, χειρέψατε, τι τρέχει εδώ. Γύρισα σπίτι, Μόρτιμερ. Και ποιο είπε ότι είναι αυτό. Ο Τζόναθαν, αδελφό σου. Το άλλαξε το πρόσωπό του ο Δόκτωρ Αϊνστάιν. Του έκανε πλαστική. Α, Ιωνάθαν. Ιωνάθαν. σουνα που ήσουν τέρας στην ψυχή. Ήταν ανάγκη να γίνει και τέρα και στη μορφή. Χρόλιμα, Μορτομέρ, ξέχασες την τραβού εισαγωμένα Σαν ήμασταν μικροί Θυμάσαι τότε που σε είχα δέσει στην κρεμάστρα Και τις βερόνες, τις βερόνες στα νύχια σου Βέβαια, είναι ο Τζόναθαν Βεβαίως και σε θυμάμαι Έξω! Ο Δόκτωρ Αϊνστάιν κι εγώ είμαστε προσκαλεσμένοι Πού θα κοιμηθούνε; του βάλαμε στο παλιό δωμάτιο του Τζόναθαν Με συγχωρείτε το παλιό δωμάτιο του Τζόναθαν είναι παλιό δωμάτιο δικό μου και επειδή πρόκειται να μείνω εδώ απόψε Θα κοιμηθώ εγώ στο παλιό μου δωμάτιο Ο με αλήθεια Ζώνη, εμείς θα κοιμηθούμε εδώ μέσα Βεβαίως και θα κοιμηθείτε εσείς εδώ ε, μέσα Εσείς στον καναπέ και εγώ στην κασέλα ε, ε, Στην κασέλα Στην κασέλα ε, τέλος πάντων, οι κανόνες της φιλοξενίας Αφήστε για απόψε, βολεύομαι εγώ στην κασέλα Α, είναι και αναπαυτική, ωραίο κάθισμα Ξέρετε κάτι, Τζόλι Όλη αυτή η κουβέντα μου θυμίζει τον κύριο Σπενάλτζο Σπενάλτζο, Σπενάλτζο Α περάσουμε, Μόρτιμερ, εμεί σε ξεβολέψουμε. Θα κοιμηθούμε εμεί ο... εδώ μέσα. Ω ο... Ιωνάθαν, αφήστε τε τι απροσδόκητε ευγένειέ σα εναντίον. Πολλοί με ανησυχούν. Ελάτε, Τζόνη, θα μεταφέρουμε τα πράγματά μα κάτω, ε! Μα, αλήθεια, γιατρέ, τελευταία έχω χάσει τελείω τα έγχυνη του κυρίου Σπενάλτζη. Μα ποιο είναι αυτό ο κύριο Σπενάλτζο! Πω, oh, ένα φίλο μα. Ο Τζόνη τον ενοστάλγησε. Έλα, Τζόνη, θα σου εξηγήσω. Ε, σε δύο λεπτά εμεί θα μαζέψουμε τα πράγματά μα και το δωμάτιο θα είναι ελεύθερο, Μόρτιμερ, ελεύθερο. Χάνεις, χάνεις τα λόγια σου. Είπα κάτω πως θα κινηθώ εγώ. Μόρτιμε. Τι σε έπιασε αγάπη μου εσένα έτσι. Μόρτιμε, πήγα να με πνίξουν. Πήγα να σε Άμπι, Μάρθα... Ο Τζόναθαν, ο Τζόναθαν, την πέρασε για κλέφτη. Μορτιβέρι, να μανιακό, κάτι έτσι. Αγαπητοί κρέμει. Έχετε καθόλου αραματικά άλατα. Αχώ, λίγο καυτό τσάι, μήπω. Καφέ, καφέ. Ε, Κάνει και για μένα, ο ολίγων. Ε, και τίποτα σάντουιτζ, δεν έφαγα για βράδυ. Τότε να ετοιμάσουμε κάτι και για του δυο σα. Μάρτα, αφήσουμε προσωρινά τα καπέλα μα εδώ. Άρα. Θα βγείτε έξω. Δεν πιστεύω. Ξέρετε τι ώρα είναι. Περασμένε 12. 12! Ελένη ε, πρέπει να πας πίτσου. σου <Τι> Μα τι λες χρυσό μου Αφού μας είπε για σάντουιτς Μα πως το ξέχασες Δεν λέγαμε να γιορτάσουμε τον αραβόνα <Τι> σας <Τι> Και θα ανοίξουμε και μια μπουκάλα κρασί <Τι> Πάμε <άλλοι. Τι> ναι, ναι. Καλά, Καλά Καλά Κρασί Όχι Όχι κρασί <Τι> <Μόρτι με>. Όχι <Τι> Τι συμβαίνει εδώ μέσα. Δηλαδή τι, τι εννοείς τι συμβαίνει εδώ μέσα. <Ρι> <Ρι> <Ρι> Άκου, με καλείς για φαγητό και για θέατρο. Το Ματαιώνης. Μου ζητά να παντρευτούμε και μέσα σε πέντε λεπτά με, με πετάς έξω από το σπίτι σου. Και επιπλέον την ώρα που σου λέω πως ο αδερφός σου πάει να με στραγκαλίσει εσύ με ξαποστέλνει σπίτι μου. <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> λοιπόν... <Ρι> <Ρι> Άκου κύριε Μπριουστέ, πριν πάω στο σπίτι μου Θέλω να ξέρω τι θέση μου. Μ' ή όχι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Ελέην. <laughs> και μάλιστα επειδή σε αγαπώ τόσο πολύ δε, δεν πρέπει να σε παντρευτώ. Τι. Δεν μου λες. Μήπως τρελάθηκες έτσι ξαφνικά. Για την ώρα όχι, αλλά όπου να είναι... Καθώς βλέπεις, η τρέλα είναι κληρονομική στο σώμα μας. Τη βλέπω να έρχεται και να έρχεται τρέχοντας. Δηλαδή τι τρέχοντας, Γι αυτό Γι' αυτό δεν θέλω να παντρευτούμε, αγαπή μου. <Κι> Αυτά να τα πει αλλού. Κοίτα, κοίταξε, κοίταξε, αγαπητή μου, κοίταξε. Φαίνεται πω εμεί οι μπρούστερ, κάτι έχει το αίμα. Ε, τώρα επειδή ο Τέντι είναι κάπω. Όχι, <Κι> όχι, ως... ποιο Τέντι, απ' τα ολόκληρο το ζόη σου λέω. Ο παππού έφτιαχνε φάρμακα και τα δοκίμαζε πάνω σε πεθαμένου για να είναι σίγουρο πω δεν θα ξαναπεθάνουν. Άνθρωπο που άφησε ένα εκατομμύριο περιουσία που κλείεται να ήταν τρελό. Έπειτα η περίπτωση Τζόναθαν. Μόνη σου το είπε. Είναι ψυχοπαθής, Πήγε να σε πνίξει. Άλλο αδερφό σου. Άλλο εσύ μου. Εσύ με αγαπά. Και έπειτα συνέχεια. Τέντι. Για τον Τέντι, ξέρει. Όχι, όχι χρησιμοποιώ. Οι μπρούστερ δεν πρέπει να παντρεύονται. Μα αγάπη μου, όλα αυτά δεν σημαίνουν πω εσύ είσαι τρελό. Α, κοιτάξτε εσύ ίσω ίδιοι σου Ιδιασόη δεν είσαστε. Όμως και τα το μυαλά του έχουν τετρακώσια και είναι και πιο γλυκες γυναίκες στον κόσμο. Έχουν και αυτές τα δικά τους. Έλλιες. Κάτι μικρά μυστικά, κάτι μικροιδιοτροπίες, γασέλες. Ε, όχι και γασέλες. Μια χαρά με τα λογοπέλες είναι οι Έχουνε βέβαια ιδιοτροπίες, αλλά... <laughs> Τι θαύμα ιδιοτροπίες. Ε? Τι θέλεις και δεν το έχουνε. Ένα σωρό προτερήματα. Καλωσύνη, γενναιοδωρή, αγάπη. Α, <laughs> μόρτε. <laughs> Εγώ σου μιλάω και εσύ ανοίγεις την κασέλα. Άλλο ένα, άλλο ένα. Μπορείς πια εκεί μέσα. Άλλο ένα. Μόνο ένα. Ντουσίνα. Ντουσίνα προτερήματα έχουνε οι θείες σου. Ελένη, πρέπει να γυρίσεις σπίτι. Αυτή τη στιγμή γίνει κάτι πολύ σοβαρό. <laughs> α, α, Αυτή τη στιγμή... Από πού ξεκφύτρωσε αυτό το πολύ σοβαρό Εδώ που είμαστε οι δυο μας! <χω> <χω> κατα καταλαβαίνω πως στη λίγο ζωογραφία αλλά πρέπει να γίνω... <χω> αν <χω> <Ά, χω> σε περνάει από το λούπο να μου ξεγλιστρήσεις κάνοντας το παλαμό είσαι τρελό! <χω> Γιατί αν δεν με παντρευτείς εσύ θα σε παντρευτώ εγώ! Σαν να πάω κιμμισμένα αλλά μου να κάνεις να κάνεσαι! Φιάμπη, Θεαμάρτα! Φιάμπη, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα! Κύριτσα, Χρυσούλη μου Ελάτε, μέσα ελάτε, μέσα μέσα. Ναι, Χρυσό μου, τι θέλεις Πού είναι το κορίτσι Δώσατε το λόγο τη θυμής σας Νομίζω πως δεν θα έμπαινε κανένα μέσα όσο έλειπα Μα ήταν ανοιχτά και... Καλό ο Τζόνατος Ο δόκτωρα Ιστά Καλό ο Ιστάνη Αυτό στην κασέλα, στην κασέλα μέσα Ποιο είναι Μα σου είπαμε Ο κύριο Σόσκης Αυτός εδώ δεν είναι ο κύριος Πόσκης. Κοίτας. Ποιος να είναι αυτός άραγε. Μπα, δεν το γνωρίζεις. Μην μου πεις. Ε, και βέβαια δεν το γνωρίζω. Ορίστε αγένεια. Το σπίτι μας έχει καταντήσει κέντρο διαρχομένων. Έλα τώρα, μωρέ μου. Έλα τώρα. μη μου πεις να ζω απέριστερα. καλεσμένο, είναι κι αυτός άστατο. Μορτιμέ. Μόρτι με φύγεις. Αυτός Αυτό ο κύριο είναι απαταιώνα. Και αν του πέρασε η ιδέα πω θα εξασφαλίσει τάφο στο υπόγειό μα, είναι γελασμένο. Ματρίτσα μου, ματρίτσα μου, εσύ παραδέχτηκε πω μονάχα σου έβαλε τον κύριο Χόσκιν στην κασέλα. Αφού εγώ τον έφαλα. Και αυτό εδώ, πώ πήγε στην κασέλα. Πήρε τη διεύθυνση από τον κύριο Χόσκιν. Αλήθεια. Πού πήγε ο κύριο Χόσκιν. Ε, στο Παναμά φαντάζομαι. Α, τον ξεπετάξατε. Μα χρυσό μου, πού καιρό. Περιμένει να τον βζάλουμε ο φτωχούλης Εβλέπεις με τη φασαρία του Τζόναθαν Δεν ευκαιρίσαμε Κοιτάξε λοιπόν βρε παιδί μου Τι σου είναι η ζωή Εμείς πάντα ονειρευόμαστε ένα διπλό ενταφιασμό Φυσικά όμως πως να ψάλλεις σύμμνους Για πρόσωπο εντελώς άγνωστο Αποκλείεται αρμοπός να σε πιστέψω δώσεκα ανθρώπους έχετε στο υπόγειο νεκρούς απ' τα κεράκια σας μόνοι σου το είπα φυσικά το είπα δεν ξέπεσα τόσο πολύ να λέω ψέματα ορίστε Μάρθα Βούτυν Πατσάπτρα μια στιγμή να κρύσω την κασένα Μπάς Μόρτιμερ να σου πω δύο λέξεις δύο μόνο δεν προφθαίνω να πει περισσότερε. Τζόναθαν, άκου την απόφασή μου. Θα πάρει το φίλο στον δόκτορα υπομάλη και θα εγκαταλείψετε το σπίτι χωρί αναβολή. Μπράβο σου. Μπράβο σου που κατάλαβε πω σε εμά του δύο δεν μα χωράει η ίδια στέγη. Μόνο που έβγαλε λάθο συμπέρασμα. Παρέ τη βαλίτσα σου και δίνε του. Μπορώ να καθίσω. Τζόναθαν, καταντά πληκτικό, το ξέρει. Έδωσε την παραστασή σου στον Brooklyn. Πήγαινε τώρα αλλού, φτάνει. Και γιατί βορειλίστηκε να καθίσει εκεί, στην κασέλα. Τόσε καρέκλες έχουμε εδώ. Αγαπητέ Μόρτιμερ, επειδή έμαθε γραφομηχανή σου περνάει η ιδέα πω έγινε και σπουδαίο, μένω εγώ και φεύγει εσύ. Και μάλιστα αμέσω. Σήκω την κασέλα μου. Αν σου περνάει η ιδέα πως έχω να φοβάμαι. Μόρτιμερ, έχω κάνει άσχημη ζωή και μου έμαθε ένα πράγμα. Να μην φοβάμαι τίποτα. Μάρθα, Μάρθα, έλα να τι έχει μέσα η κασέλα. Άστα. Μάρθα, έλα, έλα. Εσύ το λιώτι μου θρονιαστήκατε μαζί στην κασέλα. Τα καρέκλες έχουμε. Μάρθα, έλα να, δεις, έλα να δεις τι έχει μέσα η κασέλα. στα στάσου μου, Διάννη. Τι κοιτάζόσαστε έτσι, σαν κοχόρια, πρώτη φορά βλέπω, σε στέ. τι με κοιτάζεις έτσι. Καθόλου δεν σε κοιτάζω έτσι. Εσύ με κοιτάζει έτσι. Δόναθα, έλα, σήκω εσύ. Δείξε στη θεία τι έχει μέσα η κασέλα. Θυάμπησε, αδίκησα. Κάτσε να σε φιλήσω, να επαναρθώσω. Mm. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Ο Τζόναθαν mm. μας εγκαταλείπει. Μαζί με τον Δόκτωρα και τον κατεψυγμένο φίλο τους. Τι μαρμάρωσες έτσι, Τζόναθαν. Σίκο, μπράβο! Φεύγετε, Τζόναθαν. Ε, να ετοιμάσω λίγα σάντουτσι για το... Τζόναθαν! Επειδή όπω και να το κάνουμε, είμαστε αδέλφια. Θα σου επιτρέψω να το σκάζεις και να πάρεις μαζί σου και το τεκμήριο, ξέρεις. Τι περισσότερο θέλεις. Είδε τι έπαθε ο κύριος Πεναλτζο; Και έχεις το θάρρος να με διατάζεις. Σπενάλτζο. Καλά το κατάλαβα εγώ πως ήταν άλλο βαπός. Ό,τι έπαθε ο κύριος Σπενάλτζο, μπορείς να το πάθεις και εσύ. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Α. Oh. Α. Ο κύριο Σοχάρα, ο καλός μας αστυνός Για χαρά, Δεσποινή Σάμπη Ο κύριο Σοχάρα, τι μπορούμε να κάνουμε για σας Είδα τα φώτα σας αναμένα και είπα μην έχετε κανέναν άρρωστο Έχετε παρέα, συγγνώμη για την ενόχηση Περάστε, περάστε, περάστε μέσα Περάστε, περάστε, παρακαλώ κύριο Σοχάρα από εδώ ο ανιψιός μας, ο Μόρτιμερ. ο χαίρομαι πολύ. και από ανηψιό, ο άλλος μας ανιψιός, ο Τζόναθαν. Χάρηκα πολύ. Ποιος τη σα τώρα με τόσους ανιψιούς, ε. Θα μείνουν πολύ; Εγώ μόνο. Ο Τζόναθαν ό,τι έφευγε. Α, μάλιστα. Πάτε επάνω, κύριε Τζόναθαν. Εμείς κάπου δεν έχουμε γνωριστεί. Ε, μάλλον όχι, ο Τζόναθαν έλειπε χρόνια. Με γνωστή φυσιογνωμία πάντως Μπορεί, καμιά φωτογραφία. Δεν δε νομίζω. Πολύ σωστά, Τζόναθαν. Πήγαινε, πήγαινε. Και εγώ στη θέση σου θα βιαζόμουν. Ε, Εσεί τώρα θα θέλετε να αποχαιρετιστείτε, Ε, ε Να φεύγω εγώ. Μπα. Γιατί έτσι βιαστικό. Ε, ετοιμάζαμε καφέ, είσαι. Ω, oh, τον καφέ. Έλα μα, Άρθαν. Κάθισε. Μα για πε μου. Είχατε καμιά φωτογραφία του αδερφού σα εδώ μέσα. Μπα, μάλλον όχι. Μπορεί να κάποιον μου θυμίζει. Μπορεί, κανέναν ηθοποιό του σινεμά. Δεν πάω ποτέ σινεμά, Το χαίνομαι. Η μανά μου λέει το σινεμά είναι μπαστάρδικη τέχνη. Ωστε η μητέρα σου το είπε αυτό. Ναι, η μανά μου ήταν oh. ηθοποιό. Το θεάτρο όμω. Ε, μπορεί και να την έχετε ακουστά. Τριάντα φιλιά, λατούρ. Ναι, κάτι μου θυμίζει, το... τι έπαιζε. Ε, εκεί που έκανε μπαμ ήταν το μουτ εναντίον Τζεφ. Έργο κανόνι. Το στην επαρχία σε τουρνέ τρία χρόνια συνέχεια. Την τρίτη χρονιά της τουρνέ με γέννησε κι εμένα. Ξέρεις, εγώ γράφω για το θέατρο. Α, α βρε, α, ο, α, μη μου πεις, μη μου πεις. Είσαι ο Μόρτιμερ Μπριούστερ, ο θεατρικός κριτικός. Ναι. Α, γέρω πολύ γιατί γνωρε μια πάρα πολύ... Ε, Ξέρεις κύριε Μπριούστερ εμεί είμαστε λιγάκι συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Ναι, εγώ είμαι θεατρικό συγγραφέα. Μπήκα στην αστυνομία, βέβαια, αλλά έχει προσωρίνα. Ε, πόσο καιρό έχει την αστυνομία. 12 χρόνια. Συγκεντρώνω υλικό για το έργο μου. Δηλαδή θα βγει εργάλα. Πρέπει, πρέπει κύριε Μπριούστερ Βλέπεις εμεί η αστυνομική λόγω τη δουλειά μα πέσει με την κοινωνία στα δάκτυλα. Λοιπόν, αν ήξερε κάτι πράγματα που συμβαίνουν στον πρώτο. Ε, ξέρω, ξέρω, ξεκάμπτη κατέλα. <laughs> Τι ώρα έχεις; Ε, μία και δέκα Αμάν, ώρα για να φορά, να πηγαίνω ε, Και άκου κύριε Οχάρα Για το έργο σου μπορεί να σου φανώ χρήσιμος Για έλα κάτσε Α, Σοβαρά, σοβαρά Λοιπόν, εμένα με οδήγησε θείο δάκτυλος απόψε για να έρθω εδώ Κοίτα, θα σου πω την υπόθεση Α, κατεβαίνει ο αδερφός σας Α, ώστε λοιπόν φεύγετε Τζόναθεν Μπράβο, καλά κάνετε, έχετε ήδη αργήσει σας έχω έτοιμους ο, Φεύγεις λοιπόν Τζόναθαν κιόλας ε, Άντε στο καλό Στο καλό δόκτορ Τζόναθαν Κοίταξε μη μας αφήσεις κανένα πακέτο δικό σου Λοιπόν νοχαρά mm. Πολύ χάρηκα για την γνωριμία Θα ξαναειδωθούμε και Ένια σου κύριε Μπριούστερ Δεν τα φύγω από τώρα Πώς αυτό ε, Μια και έχεις την καλοσύνη να βοηθήσεις Θα γράψουμε το έργο μαζί δεν θα τα καταφέρω Χάρα μου, εγώ δεν έχω φαντασία Μη σκοτίζεσαι εδώ είμαι εγώ Εγώ από σένα το μόνο που θέλω είναι να βάλεις τα λόγια Ναι μου ο Χάρα αλλά... Α κύριε Μπρούστερ, εγώ δεν φεύγω από εδώ μέσα αν δεν σου πω την υπόθεση Ας κάτσω Μα γιατί κάθε ξανά στην κασέλα Εμείς να πηγαίνουμε λοιπόν Μόρτιμερ Ούτε λόγο, Πού θα πάτε από τώρα και χωρίς να μαζέψετε όλα σας τα πράγματα ακού yeah, Χάρα Ναι كι, Έβαλα καφέδες και σάντριτς και... Μην τα φέρνεις εδώ, ο Χάρα τι λες Πάμε στην κουζινά, να τσιμπήσουμε Στη κουζίνα Ναι, φεύγει ο Τζόναθαν Μάρθα Αμέλ Ωραία λύση ε, Τεράστια στην όμοια ο Αντίο Τζόναθαν Χαρήκαμε που σε ξαναείδαμε κυρία Χάρα Πάμε στην κουζίνα ε, Τζόναθαν, χαρήκα που σε ξαναείδα Μόνο κύριε. επειδή μου δίνει την ευχαρίστηση να σε πετάξω έξω. Mm. Μόνο γι' αυτό. Και για σένα και για το αγόρι σου, τον κύριο Σπενάλτζο. Κύριε Αϊνστάιν, mm -hmm. άνοιξε την κασέλα και βγάλει το μακαρίτι, διότι έρχεται πάλι. Ε, αν θες κύριε Μπριούστερ, το συζητάμε και εδώ μέσα. Κύριε Αϊνστάιν, πιέσε την κασέλα. Όχι ε, κύριε Χάρα, προχώρα στην κουζίνα και έφτασα. Προχώρα. Μάλιστα. Ε, εξέλιξη βλέπω, Μόρτιμερο, ε. Λογοτεχνική συνεργασία με την πατσαρία. Αντίθε, ξεκινάτε τώρα. Και κουζίνα. Ελάτε, Ζώνη, πάμε να φύγουμε! Δεν θα πάμε πουσένα. Α, Με μπάτσο στην κουζίνα και τον κύριο Σπενάλτζο στην κασένα! Αν βγάλουμε τον κύριο Σπενάλτζο από τη μέση, δεν φοβάμαι χάρο. Λοιπόν, παίρνω από το τον Σπενάλτζο, τον φουντάρω στον κόλπο και μετά. Κάλμα, Ζώνη! Γιατρέ! Γιατρέ, άμα μου λαρώσει εγώ, θα του το κλείσω το σπίτι του Μόρτιμερ! Άμα το κλείσει εσύ το σπίτι, θα σου ανοίξει εκείνο στη φυλακή! Ζόνι, πάμε να φύγουμε. Το Μπρούκλη δεν μας κρατάει. Πιάτρε! Καλά, καλά, Ζόνι, καλά. Και οι βαλίτσες. Ας το κάτω στο υπόγειο. Ωραίγορα, ωραίγορα. Άντε. Ζόνι, ε, έλα γρήγορα. Τι τρέχει. Θυμάσαι το Λάκκο στο υπόγειο. Ναι. Ε, αυτός ο Λάκκος έχει και φάβα. Έλα κάτω και θα τον μου, τον μου. Φύγανε και οι τρεις. Όχι, μου αφήσανε το λείψαμο. Μόρτη μέρα. Πού πήγατε εσείς, Εσύ σου είπα, να τον πάρεις. Δεν πάμε πουθενά. Πά, έτσι. Νομίζεις ότι αστείευομαι. Μήπως θέλεις να πω στον οχάρα τι έχει μέσα η κασέλα. Εμείς θα μείνουμε εδώ Πολύ καλά, πολύ καλά Αφού πα γυρεύοντας έτσι ξεφορτώνομαι και σένα και τον Οχάρα μαζί Αστυνόμε Οχάρα Έρχεσαι μέσα Αν πει τον Οχάρα να κοιτάξει στην κασέλα Εγώ θα του πω να ρίξει μια ματιά στο υπόγειο Στο υπόγειο Ναι Στο υπόγειο βρίσκεται κάποιος κύριο Μαλλον Που δείχνει να είναι ιδιαίτερο νεκρός Και εσύ, τι δουλειά είχε εσύ στο υπόγειο αυτός, τι δουλειά έχει στο υπογείο; Α, ah, <coughs> πού σε κύριε Μπρίσταρ, πού σε Μπρίσταρ? Ε, Θέλουν και οι θείε σας ε, να τα ακούσουν, να τι φέρω εδώ. Connie, όχι, όχι, όχι χαρά, όχι, όχι τώρα. Πρέπει να πα για αναφορά. Τώρα κατ' ουρά την αναφορά. Θα σα πω την υπόθεση. Όχι αιώχρα, όχι μπροστά σε τόσο κόσμο. Ας, αργότερα, πاذ, α εργότερα, πει, πάμε δυο μα κάπου. Α, τι λε για το μπαράκι του κέλι. Φίνα, φίνα. Άντε για αναφορά τώρα και θα σε βρω στο Κέλλη μετά. Γιατί δεν πάμε κάτω στο υπόγειο. Α, μέρα το ίδιο μου κάνει. Απ' δεν είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, θα πάμε στο κέλι. Αλλά θα πα για αναφορά πρώτα. Σύμφωνη δύο λεπτά θα κάνω και φτασαγιά. Γεια. Πάω. Να βρω κάποιον και θα είμαι και εγώ εδώ σε πέντε λεπτά Τζόναθαν Ελπίζω να έχετε φύγει Ελπίζω να έχετε φύγει Ω, ευ, ευ, ευ, ευ. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε εδώ Περιμένετε εδώ, εδώ να είστε, περιμένετε Λοιπόν, θα τον περιμένουμε, γιατρέ Εδώ περίμενα χρόνια ολόκληρα τέτοια ευκαιρία Τώρα το δέχουμε στο χέρι Την έχει λερώσει κι αυτό στη φωλιά του Είδες ματιά που μας έριξε Πώ φαίνεται ο ένοχος, ε Πεγίνα τις βάλιτες πάνω, γιατρέ <ουσίλια> Επιτέλους έφυγαν Ακούσαμε την πόρτα Έφυγε κανείς Ο Μόρτιμερ Αλλά θα γυρίσει αμέσως Μήπως έμεινε τίποτα στην κουζίνα Ευχαρίστεως θα τσιμπούσαμε κάτι Μήπως δεν προφτάσετε Εσείς να μας κάνετε κάτι να φάμε και στο μεταξύ εμείς κατεβάζουμε τον κύριο Σπενάλτζο Στο υπόγειο να τον θάψουμε Α, όχι, αυτό ποτέ Α, όχι, όχι. στο υπόγειο το δικό μας αποκλείεται να εγκατασταθεί Τζόναφερ Θα αναγκασίσαι να τον πάρεις μαζί σου Μα είναι και ένας φίλος του Μόρτιμερ κάτω που τον περιμένει Φίλο του Μόρτιμερ Θα κάνουν χρυσή παρέα με τον κύριο Σπενάλτζο ε, Μοιάζουν πολύ μεταξύ του. Ε, είναι και οι δυο του ε, τέσσερα. Θα εννοεί τον κύριο Χόσ Ώστε ξέρετε και εσείς για το ζήτημα στο υπόγειο ε, Και βέβαια ξέρουμε ε, Δική μας υπόθεση είναι Ο Μόρτιμπερ δεν έχει καμιά σχέση Ο κύριος Χόσκης Είναι φιλοξενούμενος μας Φιλοξενούμενος mm. Και δεν θα επιτρέψουμε να τα φουν ξένοι Στο υπόγειο μας ε, Καλά και ο κύριος ο Χόσκης Ο κύριος Χόσκης δεν είναι ξένος Άλλωστε δεν περισσεύει θέση Για τον κύριο Σπενάλτζο Το υπόγειο είναι σχεδόν κομπλέ Τι κομπλέ Υπάρχουν δώδεκα τάφοι στο υπόγειο. Ε! ε. ε. Δώδεκα Δο, Δηλαδή, οι δυο σα κάνατε του φόνου. Φόνου, τι έκφραση? Κάνουμε ένα θεόρεστο έργο. Πάρτε λοιπόν τον κύριο Σπεναλτζό σα και έξω από εδώ. Και, δηλαδή, φτιάξατε δηλαδή, τη τι δουλειά εδώ μέσα και μετά του στάβατε κάτω. Μα κάνατε σκόνη με όλε τι αστυνομίε τη Φιλίου Ξοπίσου μα και οι θίτσες. Μας κάναν σκόνη χωρίς να το κουνήσουν απ' τον Μπρούκλιν Τζόνι Το ξέρεις πως είμαστε ισόπαλοι mm -hmm. Για ξαναπέστο Ισόπαλοι, δώδεκα εσύ Δώδεκα κι αυτές Εγώ έχω δεκατρεις Όχι Τζόνι, δώδεκα Δεκατρεις, δεκατρεις έχουμε το κύριο Σπεράντζο. Μετά ο πρώτος στο Λονδίνο, δύο στο Ιωάννεσμπουργκ. Ένα στο Σίδνε Μελβούργι, άλλο ένα Σαν Φρανσίσκο, Δύο. Ένας από το Φίνιξ Φίνιξ Ναι, Στο πρωτήριο Βενζίνη. στο Σικάγο και ένα στο Κολοράντο. Δεκατρεί. Στο Κολοράντο Δε... δεν <σκοστή> Πέθανε από πνευμονία. Πιάνετε. Αν τον έπαιρνε η σφαίρα μου, θα πέθανε από από Δεν Όχι, είναι 12 με 12. Οι θείες έχουν την ίδια επίδοση με εμάς Ισοπαλία Μα Νομίζεις Ένια σου Ένια σου Και θα αλλάξω εγώ Θα το αλλάξω αμέσως το σκόρι εγώ το αλλάξω, ναι. ένας, ένας, ένας Μόνο ένας μου χρειάζεται ακόμη και Μετά τα λέμε Πούντος όμως, πούντος Εδώ είμαι, ήρθα Μόρτιμερ Μόρτιμερ Ήρθες πάνω στην ώρα Σταματήστε! Σταματήστε μ' Είστε ήσυχο το υπογείο Γεμίσατε το τόπο χώματα, Τζόναθαν σου, Τζόναθαν! Μην πιάνει, είστε γεμάτο πάνω, ούτε και από Μα τι θέλετε στο υπόγειο, σπίτι μας ανήκει, είπα στο! θα τον ξεχάσω! Το δεν θα μείνω με τα χέρια σταυρωμένα. Σα το λέω, θα σα δείξω εγώ! Για καλό δικό σα το λέω, Ακούσε εκείνα να φάβουν ένα τίμιο μεθοδιστή με έναν άλλο δαπ. Δεν θα μα βεβαιώσουν το υπόγειό μα, εμά! Και το καημένο τον κύριο Χώσκη, που του είχαμε υποσχεθεί έναν τίμιο χριστιανικό ενταφιασμό. Αφού πήγε, πού πήγε ο Μόρτιμερ! Δεν ξέρω, αλλά και αυτό κάτι ετοιμάζει, γιατί τον άκουσα που έλεγε του Τζόναθαν. Περίμενε και θα σα κανονίσω. Εμεί αυτό μόνο θέλουμε να μα κανονίσει. Αυτό που συντελείται εδώ, αυτή τη στιγμή στο υπόγειο. Μόρτιμερ, αγα Μόρτιμερ, που ήσουνε! Επιτέλους, τώρα, πού είναι ο Τέντι. Μόρτιμερ, που χαζεύεις, που γύρει. Ε, γύρευα γιατρό, να μου υπογράψει τα χαρτιά του Τέντι. Εδώ χαλάει ο κόσμο και εσύ τρέχει κανένα υπογραφέ. τι κάνει ο Τζόναθαν στο υπόγειο. Θεωράβει τον κύριο Χόσκιν στο ίδιο λάκκο με τον κύριο Σπενάλτζο Α, Έτσι καλά, άστονα. Στο υπόγειο είναι. Μαζί με το δω τώρα. Α. Άμα υπογράψει ο Τέντι το χαρτί ναι. για το φρενοκομείο, τον έχω στο χέρι τον Τζόναθαν. Μα τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο. Και σα ήρθε να δώσετε αναφορά στον Τζόναθαν για του 12 τάφους Αν τα ρίξω όλα στον Τέντι, θα μπορέσω να γλιτώσω κι δεν το καταλαβαίνω! Δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Άλλωστε, από τι να μα γλιτώσει, δεν έχουμε ουδέμια ανάγκη. Μα προστατεύει η αστυνομία. Καλά, καλά. Πάω πάνω, στον Τέντι. Μάρθα, Μάρθα, τα γάντια σου έσω. Εμεί πάμε στην αστυνομία. Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Αστυνομία! Δεν μπορεί, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να πάτε στην αστυνομία, δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορώ, ναι. Γιατί αν πάτε για τον κύριο Σπενάλτζο, θα μάθουν και για τον κύριο Χόσκιν. Αυτό θα τους βαρει και μπορεί να ανακαλύψουν και τους άλλους 12 φίλους σας. Είμαι. Μόρτιμερ, εμεί την αστυνομία την ξέρουμε καλύτερα από σένα. Και δεν κάνουν ποτέ την αδιακρισία να χάνονται στι δουλειά μα χωρί την άδειά μα. Μα αν τύχει και βρουν του 12 καλεσμένου σα, θα πρέπει να το αναφέρουν στο αρχηγείο του και στον Ισαγγελέα. Με τον Ισαγγελέα Κάλμον γνωριζόμεθα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τον καλούμε συχνά για τσάκι, για κρασί. Αλήθεια, Άμπη, τον έχουμε παραμελήσει τελευταία. Ζει μόνο κέριμο χείρο. Oh. Έλα, oh. πάμε. Τον Ισαγγελέα τον αφήσετε ήσυχο, να του λείπει και. Και το τσάι σα και το κρασί σα. Χρυσέ μου, κάποιο πρέπει να επέμβει. Αφού εσύ αδρανεί, Μάρθα, πάμε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Ωραία, θα την καλέσετε την αστυνομία. Αλλά, αλλά όχι ακόμα. Αφήστε να προετοιμαστώ, να ξέρω τι θα πω. Αν δεν φύγουν στο πρωί, εμεί θα καλέσουμε την αστυνομία. Θα φύγουν στο λόγο μου. Πηγαίνετε για ύπνο τώρα, έτσι. Και η όνομα του Θεού, ε, βγάλτε από πάνω σα αυτά τα νεκρόσημα. Μοιάζετε σαν εργολάβικοι διών. Άντε, λοιπόν, πάω πεταχτώ στο υπόγειο να δω τι Τζόναθαν ανέβηκε! Είσαι χάλια να το ξέρεις Ολοχώματα Τον θάψαμε Να τον ξεθάψεις πάλι Γιατί αύριο πρωί πρωί θα φύγετε από εδώ μέσα Και εσύ και ο δόκτρος και το άλλο Μα το υποσχέθηκε ο Μόρτιν Α έτσι Τότε μπορείτε να πάτε για ύπνο ήσυχες Ναι Έλα Άμπι πάμε για ύπνο Καληνύχτα θείες μου Όχι καληνύχτα Τζόναθαν Αντίο γιατί αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε εμείς Εσύ θα έχει φύγει Ο Μόρτιμερ μας έδωσε το λόγο του Και ο Μόρτιμερ κρατάει το λόγο του Ως θα ο Μόρτιμερ Βέβαια Τώρα είναι με το Τέντι Αντίο Τζόναθα Για πάντα Εγώ θα έλεγα να πείτε Αντίο για πάντα στον Μόρτιμερ καλύτερα Μπα Θα τον δεις το πρωί και το λες και μόνος σου Α, Βέβαια Βέβαια θα τον δω εγώ τον Μόρτιμερ Ήρθες δόκτορ ξεπέταξε. ξεπέταξες Ταφή ετελέσθη mm, Ωραία σου πάνε τα παπούτσια του κύριου Εσπενάντζο Με γεια Αν μπορούν ας τον βρούνε τώρα Ελαζόνι Πάμε τώρα ε, για ύπνο Δόκτορ Ξέχασες Τι Τον αδερφό μου Τον Μόρτιμερ Τζόνι είμαι ψόφιος το πρωί θα σου κάνω την εγχείρηση. Και... Ναι ναι ναι θα μου την κάνει την εγχειρήση αύριο, δόκτορ Απόψε όμως Έχει σειρά ο Μόρτιμερ Καλά, Τζόνι Όχι απόψε όμως Πάμε για ύπνο, ε Γιατρέ, ή εσύ αυτόν ή εγώ εσένα Οκ, okay, okay. θα γίνει Αλλά το γρήγορο κόλπο έτσι Το γρήγορο στρίψιμο Όπως εκείνος θα το δίνω <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι, γιατρέ όχι, όχι, όχι. Α, Αυτή τη φορά θέλω κάτι special Παραγγελιά θα σου πρότεινα τη συνταγή τη Μελβούρνη. Α, όχι, Τζόνι. Όχι, όχι. Δύο ώρες δουλειά. Τι διαφορά. Μήπω ο Αυστραλό ήταν νεκρότερος από το Λονδρέζο. Όχι, όχι, όχι. Στο Λονδίνο βιαζόμαστε και η δουλειά έγινε τσαπατσούλικα. Ενώ τη Μελβούρνης Αχ, θα μου μείνει αξέχαστη. Αξέχαστη. Εμένα ρώτα. Όχι, Τζόνι. Όχι, όχι, όχι. όχι. όχι η Δεν μπορώ. Λότορ! Το αποφάσισα πια. Τα εργαλεία που είναι. Δεν σου φτιάχνω! Στο υπόγειο είναι. Λοιπόν, πάω. Πάω να τα βρω. Μόνος μου, ντόπιον. Μόνος μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, προ Θεού, όχι Σαλπίγγα. Μα να κηρύξω πόλεμο χωρίς να συγκαλέσω το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να κρατηθεί κρατικό μυστικό. Είναι απόρριτο. Απόρριτο σκήρυξης πολέμου, πρωτότυπο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε για υπογραφή τώρα. Όχι, okay, όχι! Okay. Εσείς να περιμένετε εδώ. Μια απόλυτο σκήρυξη πολέμου πρέπει να υπογραφεί απολύτω! Μια στιγμή να μπορέσω στο υπογραφή. Μη με ακουδίσετε! Ωh, oh, φεύγετε τώρα, ε! Μπράβο. Ορίστε και το καπέλο σας Όχι, Δόκτωρ. Κάτι περιμένω. Πολύ σπουδαίο. Ακούστε, ο Τζον είναι πολύ θυμωμένο. Και όταν θυμώνει γίνεται μανιακό. Κάνει άσχημα πράγματα. Πολύ άσχημα. Για τον Ιωνάθαν τον έχω γραμμένο. Αχ, ah, Χίμελ Τόσα έργα είδε. Τίποτα δεν έμαθες Στα έργα οι άνθρωποι έχουν μυαλό Δουλεύει το μυαλό τους Ενώ εσύ Νομίζεις Λες ότι τα πρόσωπα στο θέατρο Φαίνονται έξυπνα Κάτσε να δεις τα έργα που έχω δει εγώ Και τα ξαναλέμε Όπως αυτή η μπουρδα που είδα απόψε Σε αυτό το έργο ένας τύπος Ο πονηρό, ας πούμε Ξέρει πως έχει πει Σε ένα σπίτι γεμάτο φωνιάδε. Παιδί το ξέρει Πώ κινδυνεύει αυτό το σπίτι, σημαίνει Το υπόγειο είναι γεμάτο φωνιάδε, το προειδοποιούν να φύγει και τι νομίζει. Έφυγε. Όχι. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, γιατρέ. Έτσι θα φερνόταν ένα άνθρωπο έξυπνο, λέγε. Α, εγώ δεν ξέρω από φόνου. Ούτε τη στοιχειώδη εξυπνάδα να φυλαχτεί. Για να καταλάβει, ο ένα δολοφόνο του λέει: Καθίστε. Και κάθισε. Ναι, και με την πλάτη γυρισμένη στην πόρτα του υπογείου. Να, όπω εμεί τώρα. Δεν κάθεστε κύριε Mortimer, Να σα προσφέρω καρέκλα. Ε, έτσι μπράβο για Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Είμαι πτώμα. Από το πρωί τρέχω. Λοιπόν, κάθεται που λε ο κόπανος Και ο άλλος ο δολοφόνος είχε μπει πίσω του. Και κρύφτηκε στι κουρτίνε του παραθύρου. Και αυτός που του πρόσφερε καρέκλα έκανε αν αγαπά νοήματα στον άλλο τον κρυμμένο. Πώ να τον πουζουριάσουν τον κοροϊδό. Με τι νομίζει τον δέσανε. Με τι? Με το κορδόνι της κουρτίνας Α, να σου πω, καλή ιδέα Τσόναφαν, όσο έχει, μόρτι με Βολική Βολική Άμα ο συγγραφέα δεν έχει δράμει φαντασία Άκου με το κορδόνι, άκου Και δεν πήρε χαμπάρι τίποτα ε, Πώς ε. να πάρει, αφού γυρίζει στην πλάτη και στο παράθυρο. Λείς και έλεγε το δολαφόν, έλα, έλα δέσαι με, περιμένω, έλα, έλα. Κράτο δικα, για δάγκα τρέικα, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, γρά, που μ' άκουσες, ε δεν μ' που κρίστηκα Δεν σε κάλα τα πόδια του, Δόκτωρ! Έτσι, μπράβο, Φτάνουν τα κορδόνια για τα χέρια, μπράβο. Μην ανησυχεί, Μόρτιμπερ. Τέλειωνε, γιατρέ, τέλειωνε. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα θα προσθέσω εγώ το φινάλε, Δόκτωρ. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ορίστε. Αρχίζουμε δουλειά. Ε? Ορίστε το σάκο με τα χειρουργικά εργαλεία. Johnny, Απόψε πρέπει να βγάλεις εργοτέχνης Μην ξεχνάς, δίνεις ρεστάλ μπροστά σε διάσημο κριτικό Τζόμι <Τινίλυνα> Δότορ Εγχείριζε και σκάσε Καλά, θα το ξεπετάξω γρήγορα Χωρίστε Χωρίστε τα εργαλείο σου Όλα σου τα μαραφέτια Σκαρπέλος, σπυρί, νηστέρι, λαβίδες, βελόνα Α, τα γάντια Τα λαστιχήνια γάντια σου Όλα έτοιμα, <Τινίλυνα> Α, πρώτα να πιω κάτι yeah. Γιατρέ το απόγευμα κάπου είδα εδώ μπουκάλα με ποτό. Μα πού είναι. Τι, τι. Κάτι λέει ο ποτέ. Α, το. Το χρειάζεσαι. Έλα. Και καλή μας επιτυχία. Ζήτω το έθνο! Oh, Ιλήθιε, παρανοϊκέ. Καρδιά μου πάει να σπάσει. Oh, Ιλήθιε στον διάβολο, Ιλήθιε. Mm. Αυτόν, μετά τον Μόρτιμερ. Να του δείξω εγώ. Oh, όχι, όχι, Τζόνι, όχι, όχι. όχι, όχι τον Τέντι, όχι. Τώρα πρέπει να διαστούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. το γρήγορο κόρπο. Ε, Τζόνι, ναι, το γραφε, μπατή. Το γρήγορο, το γρήγορο, το γρήγορο. Να στραγγαλίσω πρώτα έτσι, να το στραγγαλίσω και ύστερα, ύστερα. Όλα πολλά κιόλα. Είπαμε, είπαμε. Ο πρόεδρος να κόψει το κορνάρισμα. Εντάξει, εντάξει κύριε Πόλισμα. Θα του πάρουμε τη σάλπιγγα. Θα βρούμε το διαβολό μα. με το λόγο μα στου γείτονε. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει κύριε Πόλισμα. Άσε ελά, να του μιλήσω εγώ. Που να διακόψει. Εδώ. Εδώ είσαι κύριε Μόρτιμερ Μπριούστερ, Ωραία μεύτησες Εγώ σε περίμενα σε μία ώρα στο κέλλι και συ Δε Δεν μου Γιατί είναι έτσι Μας παριστάλλει το έργο που ήδη απόψε Μας δείχνει τι έπαθε ο πρωταγωνιστής Ο πρωταγωνιστής Το είχανε αυτό στο έργο που είδες απόψε Ε; Κοίτα, κοίτα που να πάρει αυτό το που να από τη δεύτερη πράξη του δικού μου έργου Δεν ξέρετε, ε, στη δεύτερη πράξη, τη στιγμή που... Α, όχι, όχι, όχι, γαλύτερα να αρχίσω από την πρώτη, ε. το αρχίζω λοιπόν από τις μάνας μου το καμαρίν Μάλιστα, με γέννησε εκεί μέσα mm. Αλλά δεν έχω γεννηθεί ακόμη mm. Mm. Α, μην φωνάζεται mm σε λύσω, σου στάσου, στάσου, στάσου. Mm. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Mm. Πρώτα θα ακούσεις την υπόθεση mm. à, Να κάτσω κι εγώ mm. Ωραία mm. Κάθεται λοιπόν η μάνα μου Και μακιγιάρεται Όπου ξαφνικά Ανοίγει η πόρτα Μπαίνει μέσα ένας με μαύρο μουστάκι mm. τη Της τραβάει τις μάνας μου μια χερετούρα Και της λέει Δες mm. Λατούρ Ζητώ το χέρι σα mm. Πού να ξέρει Ποσιμάνα μου είναι έγκυος. Mm -hmm. Από πάνω τη με ένα τσεκούρι. Εγώ μένω σε μια καρέκλα σαν και σένα. Το σπίτι μια κόλαση από φλόγε έχει φωτιά. Πυρκαγιά! Και ξαφνικά το παράθυρο πηδάει μέσα ο δήμαρχο τη Νέα Υόρκη. Πλαφ! Παλαγία μου, ξημέρωσε. Τα ακούσα όλο το έργο. Εγώ ζώνη αποκοιμήθηκε. Ορίστε. Πώ το βλέπει μέχρι εδώ, να σου πω, οι πέντε ώρε. Πάνε κανόνι; Στην 7η ώρα κάνει λίγο κοιλιά Βλέπεις ο Ζώνη Από Είσαι γεία Είσαι γεία Ζώνη Ξύπνα Ξύπνα να <συμπρά> Φίλε άσε τα κουβαρδαλίχια Όποιος θέλει να πηγεί μένει ξύπνος και ακούει Λοιπόν Τώρα πάμε τρεις μέρες αργότερα <συμπρά> Τι κοιτάζει <κοίτας>, ποιος είναι <συμπρά> Άσου να χτυπάνε <συμπρά> Τότε λέω θα τον εμπερδέψω. Όπου βλέπω στη γωνία, ένα σπίτι έρημο. Μπαίνω! Αστυνομία! Σκοτάδι! Βλέπω το χερούλι της πόρτας να γυρίσει. Τζόνι, πλάχω σε αστυνομία! Αστυνομία! Πραβάω τα πιστόλια πάνω, μου! κάνω και... τείχο και φωνάζω. Εμπάτε μέσα! Ε, ε, με! Περίξεις! Ρεσιμπορφή! Δε φύγει, δεν σε έχω τέτοια ώρα! Αστυνολία λιό, ε τι σκάτα εδώ! εγώ, εγώ μη με Αυτά πάντα, πού να ακούσεις. Αυτός είναι ο Μόρτιμερ Μπριούστερ, συνεργάτης μου. Θα γράφουμε το έργο μου μαζί. Τώρα του λέω την υπόθεση. Και πρέπει να τον θυμώσεις για να του τα πεις. Κάτσε να τον ελείσω τον άνθρωπο. Έλα εδώ, Τρέχα, εσύ τρέχα παρουσιάσεις στο τμήμα. Έχουν εξαμολύσει ένα λόγο για να σεβούνε. Για μένα έρθατε. Όχι μ ε, πού να το μυρίσουμε ότι ήσουν εδώ, ε, ήρθαμε για τα κορίτσια. Βελάδε θα έχουνε πάλι. Ο πρόεδρο mm. άρχισε τα νυχτερινά σαρπίσματα. Ελεύθερο κύριε Μπριούστερ. Ναι, mm. ναι. Mm. Κοιτά τυχέα, κύριε Μπριούστερ. Επειδή πρέπει mm. να φύγω την τρίτη πράξη, λέω να την περάσουμε ένα χιάκι στα πετακτά, ε. ε! Εγώ να τηλεφωνήσω στο τμήμα, Με συγχωρείτε. Ε, με την άδειά σα κύριε Μπριούστερ, βέβαια, mm. ε. Ο και τι ωραίνει, 8 κύριε. Σόπα, σόπα, πότε κιόλας. Πω, πω. Λέω, κύριε μόρτιμερ, οι δύο πράξεις τραβάνε λιγάκι, αλλά μπορείς και να κόψεις. Τι να κόψεις και την αφήσεις. Τι να αφήσεις, τίποτα. Γι' αυτό σε λέω, που κοιμάται ε. Ε, ο αδερφός μου. Ο άσοτος ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε, ξυπνάει, ξυπνάει. Φες τον διοικητή να μην τσάκουν ε, το βρήκαμε, ναι, ναι, τι, να σου το φέρω εκεί, καλά, καλά, το κρατάμε εδώ, έλα, γρήγορα, έλα, έρχεται ο διοικητής, κύριε Μόρτιμερ. Αστυνομία, ώστε, ώστε παγκίδα λοιπόν, ε, ορίστε. Ωραία, ωραία, με τσακώσατε και την Μισά, ο αδερφό μου, ο Ιούδα, με εσά. Έχει γεννήθει. Χιάλε, έργα! Οχάλε, τόνε! Κάντα το ε! ε! Τώρα όμω θα ανοίξω και πιστεύετε Και εσεί πω μου είναι ε! Αγκελούδια, ε! Δυο αγαθιάδε λέτε! Ε, κάτω στο υπόγειο του θα βρείτε δεμένα 13 πτώματα. Τάδι! Τάδι! Τάδι! Ε! Πότε θα πει, ρε, γιατί εσύ να με τρέχει τα λόγια σου για να μην κουκνιέται. Πάμε να δείτε, λοιπόν. Πάμε. Θα σου αποδείξω, εγώ. Ελάτε. Πάμε στο υπόγειο. Ε, βιαβιαβιαβια! Ναι, ναι, ναι, 13 πτώματα, μάλιστα. Πάμε να σα δείξω του τάφου. Ε, μπά, σοβαρά, μη μου το λε. Ε, μένα πάω να πιάσει Θες να ρίξει μια ματιά στο υπόγειο. Ναι, ε, πάμε, ναι! Φεάτε ρε, ωχά! Άντε μαζί τους στο υπόγειο! Έχει πλάκα, ε! Rezio. Ναι, ναι! Όρεξη που είχα να κάνω στο υπόγειο με δάκτορ! Κοίτα το πουλάκι μου, όμοιο ο Μπόρις Καρλόφ! Εμένα ρε, εμένα ρε, μπάτσε, ήταν ο Μπόρι Καρλόφ! Εμένα ρε, μπάτσε! Μόνο εδώ, ο Μουλοφί, μουλοφί, μουλοφί από εμπνεύστη. Μουλοφί. Βάραμε το κλουβ. Βάραμε το κλουβ. Ας τον στοκάω το καθάρεις. Έχει πέσει μπρούμητα. Όχι μου έ, πονηροφηνισέ. Για! Κύριε, κύριε δικτάσεις. Άλλη χρησιμοποίησα Αφού σα είπα, έρχομαι εδώ προσωπικό. Δικητά μου, παραλίγου να μέχανε. Τι έγινε, πρόβαλε αντίσταση ο πρόεδρο. Ω καλέ, αυτό δεν είναι αυτό που κονάρει, ο αδελφό την είναι. Και ούτε που τον έδειξα, κυρδικήτα. Του είπα μόνο πω μοιάζει με τον Μπόρι Καλόφ. Τι, Για γυρίστε τον ανασκελά. Ε. Μάλιστα. Την έκανα. Κάτι μου λέει, μου παιδιά, πω αυτό είναι δραπίτη. Κάτι σου λέει. Ναι, ναι. ναι και εμένα, κύρια, δικητά και μένα. Μη αστερά. μου λέτε. Βότια. Σου λέει, μάθε πω ο τύπο εδώ καταζητείται στην Ινδιάνα. Έλα. Έλα. Είναι η αγροέστηση, εγώ, ε. Είναι ισοβίτη, τολοφόνος και ψυχοπαθή. Έχει δραπετεύσει από άσυλο. Σα φτάνουν αυτά. Και κύριε Μπρόφη, αν λάβει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στην ανακοίνωση που κρέμεται στο γραφείο σου ακριβώ μπροστά στα μάτια σου. Ξέρει τι θα διαβάσει. Θα διαβάσει ομοιότη με τον Μπόρι Καρλόφ. Είχε λέει να πάμε στο υπόγειο. Στο υπόγειο είναι εδώ 13 πτώματα. 13 πτώματα. Και ούτε τότε δεν ψυγιαστήκατε πω έχει βγει από τρανάδικο! Και το λέγα εγώ, δεν μου φαίνεται showy! Δεν μου λέτε, κύριε Σέξπιρ, που γυρίσατε όλη τη νύχτα, και γιατί δεν λάβατε τον κόπο να μα ενημέρωσε. Εγώ, ναι, εδώ ήμουνα. Γράφουμε ένα έργο με τον ε, κύριο ε, Μόρτιμερ. Σοβαρά, ε, ναι. Ε, τότε μην ανησυχεί. Για να το γράψει με την άνεσή σου, θα σε στείλω σπιτάκι σου. Απολύεσαι! Πήγαινε τώρα στο τμήμα για αναφορά. Ε, ε, ε, να έρχομαι να γράφω στην γραφομηχανή τη υπηρεσία τουλάχιστον. Δεν έχω δικιά μου. Ωχάρα και πρόφη! Πάρτε <σίλια> <σίλια> yeah. από εδώ τον Μπόρι Καρλόφ και κοιτάξτε να το συνεφέρετε να ομολογήσει. Και προσπαθήστε να μάθετε τίποτα για τον συνένοχό του. <σίλια> Είχε και συνένοχο, αν δεν το ξέρετε. <σίλια> <σίλια> <σίλια> μαζί το σκάσανε. <σίλια> και δεν αφορώ καθόλου αν τον Μπρούκλιν έχει <σίλια> καταντήσει αιστεία κακούργων. <σίλια> <σίλια> Άμα το προστατεύουν κοθόνια, σαν και του λόγου σα. Ακούς να χάψουν το παραμύθι με την πρώτη. 13 πτώματα <σίλια> στο υπόγειο. Ατσίδε μου! Βεβαίω! 13 πτώματα στο <σίλια> υπόγειο. <σί το αμφισβητείτε. Εσύ τι είσαι. Ο πρόεδρο Ρούσβαλτ. Τι διάολο είναι τούτο! Ε, είναι το παιδί που παίζει την καραμούζα. Εν μέρα κύριε πρόεδρε! Ρα. Κύριε πρόεδρε, απόψε σ'άλπισε στο κύκνιο άσμα σου. Ποιο είναι ο ξεβλωμένο. Ο, ο Θεέ μου! Κι άλλο θύμα του κυτρινού πυρετού. Πώ! Όλοι οι τάφου στο υπόγειο ανήκουν σε θύματα κυτρινού πυρετού. Όχι ε, κύριε πρόεδρε! Κατάσκοπο είναι. Τον συλλάβανε στο λευκό οίκο. Θα τον πάρετε καμιά φορά, τον μπόρε καρλόφα από εδώ. Στην κουζίνα! Θα σα οδηγήσω εγώ. Ως πρόεδρος τη χώρα. Δηλαδή, ο απο... ο κύριο. Ε, κύριε δικητά, είμαι ο Μόρτιμερ Μπρίουστερ Πρόεδρος κι εσείς ε, Όχι, αδελφός του Και πρέπει να μιλήσουμε για τον πρόεδρο Δηλαδή τον αδελφό μου, τον τέντι Δηλαδή τον κύριο που σαλπίζει Εάν είστε ενημερός Τι να μιλήσουμε, κύριε Μπρίουστερ Ο αδελφός σας πρέπει να απομακρυνθεί. Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Έχω ετοιμάσει μάλιστα και τα πιστοποιητικά υπογραμμένα από τον δόκτωρα Κιλκριστ. Είναι ο οικογενειακός μας γιατρός. Ε, καθώς και από τον ίδιο τον Τέντι. Έχω υπογράψει κι εγώ ω πλησιέστερος συγγενής. Μόνο ήθελα να ξέρετε πως για ό,τι βγει στην επιφάνεια εδώ μέσα υπεύθυνο είναι ο Τέντι. Λόγου αυτά τα 13 πτώματα. Φτάνει! Φτάνει πια με τα 13 σα πτώματα και με τα υπόγειό σα. Εδώ οι γείτονε έχουν γίνει θηρία με την καραμούζα του αδελφού σα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν κάνει πω κυκλοφορεί και το ανέκδοτο με τα 13 πτώματα και με τα υπόγεια. 13 πτώματα, μα σοβαρά. Λέτε να βρεθεί άνθρωπο να το πιστέψει. Να σου πω χρυσέ μου. Δεν θέλει και πολύ. Λιγάκι ηλίθιο να είσαι και όπα. Πάρα... Με συγχωρεί. Καλημέρα, Μόρτιμε. Καλημέρα, αγάπη μου. Από εδώ ο κύριο Γουίδερ Σπούν ήρθε να γνωρίσει τον Ντέβι. Α, να γνωρίσει τον Ντέβι. Ο κύριο Γουίδερ Σπούν είναι προϊστάμενος στην κοιλάδα τη ευτυχία. Το άσυλο. Ο, περάστε, περάστε. Να, να σα συστήσω τον αστυνομικό. Αστυνόμο, ρούνει. Καλά που ήρθατε γιατί θα τον πάρετε μαζί σα σήμερα. Σήμερα? Δεν ήξερα πω επήγε τόσο. Τα χαρτιά είναι έτοιμα, μπορείτε να τον πάρετε σήμερα. Καταφώνει μα έρχεται με την όπισθεν. Εάν νομίζετε ότι είμαι, κανένα μυράκι, θα δείτε. Όταν φέρετε έτσι στο μωρό τη χώρα που βαδίζει το αθνό, Κύριε Πραϊστάμενο, ο άνθρωπό σα. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Μια στιγμή. Ε. Κύριε Πρόεδρε, πολύ ευχάριστα νέα. Έληξε η θητεία σα. Ώστε μπορώ να ξεκινήσω για κυνήγη στην Αφρική. Ε. Να σου γνωρίσω τον κύριο Wither Spoon. Oh, θα είμαι οδηγός στην ζούγκλα. Ωχ, ωχ, ωχ, φρέγκε, Πηγαίνω για τον εξοπλισμό μου. Πείτε μου το καραβάνι, δεν με περιμένει. Αχ, αχ, αχ, να θες και οι θεατές μου. Χαίρομαι, θεάπη. Φεύγω διά την Αφρική. Εεεεεε, Καλημέρα χρυσές μου oh, Έχουμε επισκέπτες Ναι ο αστυνόμος Ρούνεϊ oh, Χαιρό κυρία κύριε αστυνόμε ε, Για ποια αιτία ήρθε ο το μαντεύεται Ο Τέντι πάλι εσάλπισε τη νύχτα ε, Δυστυχώς θα τον μαλώσουμε όμως εμείς Μην ανησυχείτε Το πράγμα είναι λίγο σοβαρότερο δεσποινής ε, Να σας γνωρίσω τον κύριο Βίδερσπον Ελάτε ελάτε Είναι ο προϊστάμενος στην κοιλάδα της ευτυχία mm -hmm. Ελάτε ο κύριο Γουίδε που χαίρομαι πολύ, θα ήρθετε να γνωριστείτε με τον Τέντι. Όχι, ήρθε να πάρει τον Τέντι. ά Φίτσε μου, η αστυνομία ζητάει να απομακρύνουμε τον Τέντι. Σήμερα. Α, όχι. Όσο ζούμε εμεί, όχι. Λυπάμαι δε μπριούστερ, αλλά δεν γίνεται αλλιώ. Εμεί δεν θα τον αφήσουμε. Μην μα ζητάτε να χωριστούμε από τον Τέντι. Τι να σα κάνω, εγώ δεσφυνισμό. Ο νόμος νόμο. Άλλωστε, φεύγει με τη θελήσή του. Τότε, αν φύγει αυτό, φεύγουμε κι εμεί. Να σα πω, κύριε να σας πω. Ε, γιατί όχι. Ε, όχι, είμαι συγκινή. Αυτοθυσία του, αλλά αποκλείεται. Δεν μπορούμε, εννοείται, να κλείσουμε στο άσυλο άτομα με σώμα στα σφρένα. Κύριε Βίδερσπον, αν μα διευκολύνετε να μείνουμε με τον Τέντι. Η ευτυχισμένη κοιλάδα σας θα μπει στη διαθήκη μας και για ποσό όχι μικρό... Τι να σας πω... Άκουστε δασποσίνες, ας είμαστε λογικοί Κάθομαι και χαραμίζω το πρωινό μου εδώ τη στιγμή που με περιμένει ένα κάρο δουλειά Ξέρετε πόσα εγκλήματα περιμένουν τη σειρά του να διελευκανθούν από μένα Α, Αλλά, τώρα οι γείτονε γκρινιάζουν για τη Σάλπιγκα Αύριο μπορεί και να μας βάλουν να σκάψουμε τη στιγμή σου το υπόγειο. Το δικό μα υπόγειο. Ναι. Ο ανυψιό σα κάθεται και λέει πω έχετε 13 πτώματα στο υπόγειο σα. Μα έχουμε 13 πτώματα στο υπόγειο. Όντω. Αν παίρνετε τον τέντη μόνο γι' αυτό το λόγο, ελάτε στο υπόγειο μαζί μα και θα πιστείλτε. Υπάρχει ένας, ένας κάποιος κύριος Σπενάλδο. Αυτός είναι Παρίσι, και ένα κάποιο κύριο Σπενάλντο. Αυτό είναι παρήσεκτο και καλείται να αποχωρήσει. Οι υπόλοιποι 12 όμω είναι φιλοξενούμενοι δικοί μα. Ε, δεν χρειάζεται τώρα κατεβάσουμε τον άνθρωπο στο υπόγειο, ε. Ε, κύριε δίκητα, τους έχουμε σχεδόν πάνω πάνω. Έχουμε κάνει τους στάφους και κάθε κυριακή μάλιστα τους πάμε και λουλούδια. Λουλούδια, κύριε Προϊστάμενε. Δεν θα μπορέσουμε λέτε, να εξασφαλίσουμε ένα δωμάτιο για τις κυρίες με λίγη προσπάθεια. Τώρα, να σας πω. Ε, κύριε Ρούνει, ε, ελάτε, ελάτε. Ε, πάμε να δείτε του στάφους. Ε, σας πιστεύω, σας πιστεύω, μάντα. Και έχω και πολλή δουλειά. Λοιπόν τι έγινε κύριε Προϊστάμενε Εφόσον υπογράφουν Και ο Τέντι υπογράψε γιατί όχι και οι θείες Αν υπογράψουν την αίτηση ε, Τότε φυσικά έχει καλός ο, Αν μας παίρνουν μαζί με τον Τέντι υπογράφουμε Πού είναι τα χαρτιά Μα φυσικά ε, δώστε μας τις αιτήσεις Α, κύριε Μπρόφη. Πάντα στην κουζίνα ε, εσύ. Αξιότιμοι, ετούσιοι! Καλημέρα σα, κύριε Μπρόφη, και εσεί εδώ. Ε, βέβαια, φυλάμε τον άλλον να νυψιώσει την κουζίνα. Τα τελειώνουμε, κύριε Πρεστάμενε, με τι αιτήσει. Έχω κι άλλε δουλειέ. Πάω μέσα να τον ανακρίνω. 13 πτώματα. Μπρόφη, ακολουθούσε με. Ε, Δεσποινή Μάρτα, υπογράφετε, παρακαλώ, ακριβώ εδώ. Μπράβο. Ναι, ναι, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, θυάμπη. Ε, μπράβο. Έτσι, έτσι, εδώ, εδώ. Ναι, έβγε Αχ πόσο χαίρομαι που φεύγουμε Η γειτονιά μας έχει χαλάσει πια Το σκέφτεσαι Θα ζούμε πάλι σε σπίτι με κήπο Κατεβαίνει και ο δόκτωρ Άινστάιν Κοιμηθήκατε καλά Α, Κάτι λείπει από τα χαρτιά Τι; ε, Πρέπει να υπογράψει και γιατρός ως μάρτυρας Δόκτωρ Αϊνστάιν, έλατε μια στιγμή εδώ, ελάτε μαζί μου, ελάτε. Εδώ, εδώ πάτε. Μια υπογραφούλα. Σα παρακαλώ, εγώ πρέπει να. Εδώ, Ο γιατρό είναι δικό μα. Μια φορά μάλιστα παρά λίγο να με εγχειρήσει. Μια υπογραφή εδώ, γιατρέ. Μπράβο, εδώ. Μα υποχρεώνετε. Ένα τηλέφωνο, επιτρέπετε. Κύριε Δίκητα, γνωρίζεστε με το Δόκτωρ Αϊνστάιν. Δεν είχα την ευχαρίστηση. Εγώ ξέρετε πρέπει να. Α, να το καπέλω μου. Μας φεύγετε δόκτω Πρέπει να πηγαίνω Δεν θα περιμένετε τον Τζόρμενθαν Δυστυχώ δεν πάμε στο ίδιο μέρο. Γεια σου ε, Εδώ είσαι κι εσύ Πράγμα, καλά κάνεις ε, Και να σε βλέπουμε, ε. μη χαθείς πάλι Μη φοβάσαι μόρτι δεν πρόκειται Γεια σου Μακ, Ρούνε Ναι, τσακώσαμε τον τύπο από την Ινδιάννα Κοίτα, διαβάσε μου την περιγραφή του συνενόπουλου Δεξιά στο τραπέζι μου, ναι, ναι, ναι. Κύριε Ήψος Υ Κάπου ένα και ξύνα, Βάρος περίπου 70 κιλά, γαλανά μάτια. Μιλάει με γερμανική προφορά. Παρεστάει τον γιατρό. Ευχαριστώ, Μαρκ. ευχαριστώ. Δεν θα μείνετε για τον καφέ, δόκτωρ. Όλα εντάξει, κύριε αστυνόμε. Ο γιατρός είχε την καλοσύνη να υπογράψει. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Μεγάλη σας καλοσύνη. Το Μπρούκλιν σας είναι υποχρεωμένο. Ελά, μπράβε κουζίνα, εμείς. Στο καλό, δόκτωρ. Ούτε δεν μα το πρόσεξες, Μάρθα. Σα συγκινημένο μου φάνηκε, Δόκτωρ Αϊνστάιν. Κύριε Μπρούστερ, υπογράψτε κι εσεί Όσο ο πλησιέστρο συγγενή. Ναι, βέβαια. Ε, ε, ε, εδώ. Ωραία. Και τώρα όλα εντάξει, σύμφωνα με τον άνθρωπο. Βέβαια, βέβαια. Τι κοντόφι. Ωραία. Ε, Επιτέλου, ε, μου, τώρα πια δεν έχετε κανένα φόβο, ε! Ποτέ νομίζετε ότι μπορούμε να ξεκινάμε? Ω κύριε Γουίδερ Σπούν, αν ανεβαίνατε στον Τέντι μια στιγμή να τον οδηγήσετε τι πράγματα να πάρει μαζί του. Ε, πάνω! Θα σα δείξω εγώ. Όχι, Μόρτιμερ. Όχι, μην αφήνεσαι. Θέλουμε να σου μιλήσουμε, κύριε Γουίδερσπον. Μόλι ανεβείτε, αριστερά. <σταλεί> λοιπόν, Μόρτιμερ, τώρα που φεύγουμε, το σπίτι σου ανήκει. <σταλεί> θα μείνετε εδώ πια, άμα παντρευτείτε. Φιά, μπηχρισί μου, δεν δε, δε, δε θα έχω το σθένο να ζήσω εδώ μέσα. Το σπίτι αυτό είναι τόσο φορτωμένο από αναμνήσεις Θα σου χρειαστεί ένα σπιτικό τώρα με το γάμο σα. αυτό δεν το έχουμε καθόλου σίγουρο. Καθόλου δεν έχουμε σίγουρο. Αφήστε το να λέει, θα παντρευτούμε αμέσως. Μόρτιμερ, μόρτιμερ, έχουμε μια ανησυχή. Ελάτε τώρα, Χρυσά μου, ελάτε. Θα δείτε τι ωραία θα περνάτε στην ευτυχισμένη σας κοιλάδα. Καλά γι' αυτό, αυτό. Είναι θαύμα. Άλλο είναι το ζήτημα... Δεν θέλουμε να σε βάλουμε σε φασαρίε. Ε, Μήπω κάνουν έλεγχο στι υπογραφέ. Μπαού, μη σα Ποιο θα ψάξει τώρα την υπογραφή του Αϊνστάνιν. Όχι για το γιατρό, για τη δική σου υπογραφή. Ε, Βλέπει υπογράφει ω πλησιέστερο συγγενής ε, Φυσικά, ε, γιατί. Κοίταξε να δει, Χρυσούλη μου, είναι κάτι που ποτέ δεν θα στο λέγαμε. Τώρα όμω είσαι άντρα πια και θα έπρεπε να ξέρει και η Ελέη. Το ζήτημα είναι. ένα. Δεν είσαι γνήσιος Μπρίγουστερ Η μητέρα σου ήρθε στο σπίτι μα ως μαγείρισα Και σένα σε έφερε στον κόσμο τρει μήνες αργότερα Αλλά ήταν τόσο γλυκό πλάσμα Πού δεν μας έκανε καρδιά να τη χάσουμε Και τη έξοχη μαγείρισα Και έτσι την παντρέψε με το κόσμο μα. Δηλαδή εγώ δεν είμαι μπρούστερ. Χρυσού, μου μην το πάρει κατά τα Δεν κάνει τώρα. Ελέη, εσένα μήπως σε επηρεάζει καθόλου αυτό. Ε, ελέη, άκουσες. Καταλαβαίνει. Είμαι μπάσταρδος. Με όλα αυτά ξέχασα το breakfast. Λοιπόν, παίρνω το μόρτι μέρος μαζί μου. Ο πατέρα έφυγε την αδέρφια και θα πάρουμε το πρωινό μαζί. Ναι, ναι, μου χρειάζεται να σκαφές, πω και μετά από τέτοια βαλπούρια νύμτα. Λοιπόν, τότε με μόσα τελία καφέ θα σου έκανε καλό το κρεβάτι. Και το ρωτάς, τώρα πάμε. Ο Τέντις φεύγει, Τέντι χρυσό μου. Χάρμα είσαι με στον Λισαφουάρι. Μια στιγμή, Ουδεσπον. Ας φύσω τα πράγματα μου εδώ, κάτι ξεχάσαμε. Γυρίζω αμέσω. Παινάτε, παιδιά, του από τις χειροπέδες. Α, μπράβο. Μη καλέσετε την κλούβα, έχω τα μάξιμα μου απ' έξω. Και εσύ φεύγεις, Τζόναθα. Ναι, ξαναγυρίζεις στην Ιντιάννα. Του έχουν εξασφαλίσει η υποτροφία. Πάμε. Λοιπόν, Τζόνεθε, φεύγει. Πολύ ανακουφιστήκαμε που έσκεσαι ένα από κούμπι Μπράβο. Και εμεί φεύγουμε. Ε, βέβαια, πάμε στην κοιλάδα τη Πώς Πωστε είμαστε η τελευταία μπριούστερ που βλέπει το σπίτι αυτό. Εκτό αν δεχτεί ο Μόρτιμερ να μείνει εδώ. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν το κάνουμε δωρεά στην εκκλησία. Στο κάτω-κάτω πάντα αποτελούσε κομμάτι του νοικοταφείου. Καλά, καλά, προχώρη, έχω καλή άλλη δουλειά. Λοιπόν, έχετε για αγαπητέ μου θείες. Εμένα μπορεί να τελείωσει η καριέρα μου αλλά φεύγω με την ικανοποίηση πως και η δική σας δεν πρόκειται να συνεχιστεί και έτσι ο αγώνας λύγει με ισοπαλία Δώδεκα με δώδεκα Γεια σας Φύγανε Από μικρό έτσι ήταν πάντα ο Τζόναθαν Μικρό πρεπής και μοχθηρός Να μη δει άλλον άνθρωπο να προοδεύει έτσι μου έρχεται να του δείξω εγώ ποιο είναι ο πιο έξυπνος, για να μάθει Κύριε Γουίδερσπον Έχετε και την οικογένειά σας στο ίδρυμα ε, Δεν έχω οικογένεια ε, oh, Τότε στο ίδρυμα ε, Δηλαδή θα νιώθετε πολύ μοναξιά ε, Τι να κάνουμε το καθήκον βλέπετε Ωραία λοιπόν Μάρθα, αφού ο κύριο Γουίδερς που δεν καταδέχεται να πάρει πρωινό μαζί μας τουλάχιστον ένα ποτήρι από το ποτό, δεν το πιει Τσέρι από κουφοξυλιά Από κουφοξυλιά Το κάνουμε μόνες μας ευχαριστώ. Φυσικά στο ίδρυμα οι σχέσεις μας θα είναι πιο τύπικες Εδώ όμως τσέρι κουφοξυλιάς για φαντάσου χρόνια είχα να δοκιμάσω και έλεγα πω δεν πρόκειται πια να ξαναπιώ στη ζωή μου Βλέπετε λοιπόν Όχι δεν. Ορίστε. Λοιπόν Ισηγείαν Στην απόψινή μας εκπομπή Ακούσαμε το έργο του Τζότζεφ Κεσέλρινγκ Αρσενικό και παλιά δαντέλα Σε μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Παύλου Μάτεση Πέξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποίοι Νέλη Αγγελίδου, Άμπι Γιώργος Λέφας, Τέντι Ακίνδυνος Γκίκας, Μπρόφι Τίνα Κόνστα, Μάρθα Σοφία Κακαρελίδου, Ελέιν, Κώστας Πυρόπουλος, Μόρτιμερ Νίκος Μουσδούκος, Τζόναθαν Πάμπης Γιωτόπουλος, Άινστάιν Μιχάλης Μητρούσης, Οχάρα Γιώργος Σουξές, Ρούνεϊ Βασί Πιάνο έπαιξε η Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Ρίθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλο. Παραγωγή Δημήτρη Φραγκουδάκη. Σκηνοθεσία Κοραΐς Δαμάτις.